Τρελόσματα περίπου Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο και στην εκπομπή Σήμερα ζωντανά στι 8. Νοέμβρη του Σωτήριου του 2024 και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δύο ε, καλεσμένους, δύο ανθρώπους μαζί μου. Ε, ένα καλησπέρα αρχικά από σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ε, μαζί μου έχω τη Μαρία Χλωρού η οποία είναι κοινωνιολόγο, επιστημονική υπεύθυνη του δευτερού συμβουλευτικού σταθμού 18 και άνω, και ο Γιώργος Ζήσης που είναι ψυχολόγος στο 18 και άνω. Λοιπόν. Λοιπόν, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και μαζί θα κάνουμε μια κουβέντα, συζήτηση ε, για, την, ε, για την απεξάρτηση, για τις δομές υγείας, για τις δημόσιες δομές υγείας και θα συζητήσουμε στη συνέχεια κατά πόσο θα παραμείνουν για το νέο νομοσχέδιο και όλα αυτά και θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα όπου πάει η κουβέντα όπως θέλουμε να στοχεύσουμε να πάει να ζητήσουμε ένα συγγνώμη για το πακαδημαϊκό τέταρτο που έγινε περίπου 20 λεπτο. Έτσι γίνεται. Να ευχαριστήσουμε την προσφώνηση από την εκπομπή «Εκτός» που πήραμε τη σκητάλη και συνεχίζουμε εδώ, εδώ πάντα. Ε, και πώς ξεκινάμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας κάποια πράγματα για το 18οκεάνο. Θα πούμε κάποια ίσως έτσι πολύ γρήγορα ιστορικά. Και μετά θα σας ρωτήσω και ο καθένας, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή διαβάσαμε τώρα δύο πράγματα, τι κάνει ο καθένας, Α πούμε τι σημαίνει να δουλεύει σε μια δομή ένας άνθρωπος και τι πράγματα κάνει. Ε, για να έχουμε έτσι μια, ε, ένα αρχικό ε, κάπως στο μυαλό μας ε, πώς είναι αυτές οι δομές ή πώς είναι σκευγνώνα το 18 και άνω και δεν ξέρω πώς θέλετε να ξεκινήσουμε για τα ιστορικά ένα Να... ιστορικό πλαίσιο εγω ε, πριν από 40-45 περίπου χρόνια ξεκίνησε η λειτουργία της ε, μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω εντός του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής το γνωστό σε όλους Δαφνή ε, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα το, το μεγαλύτερο ψυχιατρείο στη χώρα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λοιπόν εκεί στις αρχές και προς τα μέσα τη δεκαετία του 80 Υπήρχε από πριν ε, ένα τμήμα όπου νοσηλεύονταν... αλλά με αποφάσεις εισαγγελέα... Ε, τοξικομανείς και αλκοολικοί. Ήταν ε, το τμήμα Άνω 18, το περίπτερο Άνω 18. Ο χώρος μέσα στο Δαφνί είναι, είναι ένας τεράστιος ελαιώνα που έχει ξεχωριστά κτίρια. Ε, τα ονομάζουμε περίπτερα τα οποία ήταν πάντα, είχαν δύο ορόφους, το ισόγειο δηλαδή, ήταν το κάτω και ο πρώτος όροφος ήταν το πάνω, το άνω και ήταν αριθμημένα. Επειδή λοιπόν ε, αυτό το πρώτο ε, τμήμα κρατούμενων, εξαρτημένων ήταν το, ο πρώτος όροφος του Περιπτέρου 18, έτσι ονομάστηκε 18 Άνω, δεν έχει καμία σχέση με ηλικία και για λόγους ιστορικούς διατηρήθηκε αυτό το όνομα μέχρι και τώρα. Ε, τότε λοιπόν, εκείνα τα χρόνια, κάποιοι άνθρωποι λειτουργεί τη ψυχική υγεία, άνθρωποι δηλαδή που εργάζονταν μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, δικής, ε, αποφάσισαν να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα και τις συνθήκες ε, μέσα σε αυτό το τμήμα. Ανθρωποι που ήταν ε, μάλιστα επνευσμένοι και από τις ιδέες του κινήματος του ΜΑΗ του 1968 αλλά και από το κίνημα του ανοίγματο των ψυχιατρίων μέσα στην κοινότητα που είχε επιχειρηθεί εκείνη την περίοδο περίπου στην Τεριέστη στην Ιταλία με καλά αποτελέσματα και πρακτικές και ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνανε ήταν να επιέσουν να είναι εθελοντική η ένταξη στο τμήμα αυτό των εξαρτημένων και όχι με αποφάσεις εισαγγελέα. Μάλιστα αν θυμάμαι καλά, είχαν υποστεί και διώξεις κάποιοι γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι προκειμένου να το διασφαλίσουν αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γινόταν εισαγωγές μόνο με εισαγγελική Δεν θα γινόντουσαν παραγγελία. καθόλου με εισαγγελική. Θα έπρεπε να είναι εθελοντική η εισαγωγή τους και η ένταξή τους σε αυτό το τμήμα. Είναι νομίζω θεμέλιος λήθος της θεραπείας αυτό. Να το θέλει για να μπει σε θεραπεία κάποιος άνθρωπος. Ε, και στη συνέχεια εντάξανε μέσα, σε αυτή τη, μέσα στο τμήμα αυτό διάφορες ε, καλλιτεχνικές και άλλου τύπου ομάδες και την έννοια της θεραπευτικής ομάδας την έννοια δηλαδή ότι όλοι οι εργαζόμενοι μαζί ε, γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και καθαριστές ε, θα συζητάνε σε τακτά χρονικά διαστήματα ως ομάδα διεπιστημονική για το τι θα γίνει στο τμήμα έτσι. Ε, τώρα αυτό ήταν κάτι πολύ καινούριο και πρωτοποριακό μέσα σε ένα νοσοκομείο που όπως ξέρουμε είναι ιατροκεντρικό. Ο γιατρό έχει την, πρώτη, τον πρώτο λόγο συνήθως και συχνά έχει και τον τελευταίο και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Ε, <συσχελίως> να σημειώσω ότι αυτό μας είπαν <συσχελίως> και την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε εκπομπή με δύο υγειονομικούς για τα ζητήματα των δημόσιων νοσοκομείων Ακριβώ αυτό μας είπανε ότι ο γιατρό είναι λιτιστής και έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ναι. στο νοσοκομείο. Ναι. Ε, συγγνώμη για τη διακοπή. Όχι, δεν είναι κακό να έχουμε τέτοιε διακοπέ και να έτσι, εμπλουτίζεται η κουβέντα και με τέτοιε παρεμβάσει. Χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει ο καθένα έχει το ρόλο του, αλλά ο κάθε ρόλο λειτουργεί συμπληρωματικά ω προ τον άλλον και φωτίζει από μία άλλη σκοπιά τη θεραπεία του κάθε ανθρώπου και τη θεραπεία και το πώ πηγαίνει, πώς λειτουργεί όλο το πλαίσιο. Ε, Βέβαια κάποιοι άνθρωποι τότε, ε, η Κατερίνα Ημάτσα ας πούμε ήταν ένας από τους πρωτεργάτες και εμπνευστέ όλου αυτού του εγχειρήματο, αλλά και άλλοι γιατροί, ο Αλέκος ο Κυρούσης, που έγινε μετά στη διευθυντή του 18 Άνω μετά την κυρία Μάτσα, την Κατερίνα ε, και άλλοι άνθρωποι που εργάστηκαν τότε και έτσι μπήκε, ας πούμε, το λιθαράκι για να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, το λεγόμενα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης, δηλαδή τα προγράμματα που δεν δίνουν φαρμακευτική αγωγή εν είδη υποκατάστασης. Και... Ε, μετά σιγά σιγά αναπτύχθηκε, φτιάχτηκε το, συμβουλευτικό, το πρώτο συμβουλευτικό του κέντρο. Στη συνέχεια φτιάχτηκε η κοινωνική επανένταξη που είναι η τρίτη θεραπευτική φάση σε ένα ξεχωριστό κτίριο εκτός του νοσοκομείου. Να ρωτήσω τι είναι το καθένα από τα δύο, τι είναι το συμβουλευτικό ε, Το συμβουλευτικό κέντρο ή συμβουλευτικό σταθμό που υπάρχουν και λειτουργούν ακόμα και τώρα. Δεν έχουμε έναν, δεν έχουμε παραπάνω από έναν. Είναι η πρώτη επαφή του εξαρτημένου με το θεραπευτικό πρόγραμμα. Εκεί που θα κάνει το αίτημα, εκεί που θα, θα μα γνωρίσει και θα τον γνωρίσουμε, θα μιλήσουμε μαζί του να, να δούμε τι πλάνο θεραπεία θα φτιάξουμε για αυτόν τον άνθρωπο, πώ μπορεί να κινητοποιηθεί, πώ θα διερευνήσουμε λίγο περισσότερο το κίνητρο, θα δεσμευτεί και θα μπει σε μια θεραπευτική διαδικασία και είναι ανοιχτή δομή. Δηλαδή δεν μένει μέσα, δεν κοιμάται. Έρχεται, κάνει ραντεβού, κάποιε άλλε δραστηριότητε και φεύγει. Να πούμε ότι. Πολλέ φορέ το... παίρνουν πρωταγωνεί του εξαρτημένου για να ζητήσουν βοήθεια και εμεί τότε το του προτρέπουμε να πάρει ο ίδιο ο εξαρτημένο βοήθεια και τηλέφωνο, να κλείσει αυτό το ραντεβού. Ο ίδιο, όχι ο γονιός ή ο πατέρας ή η μητέρα, να πάρει ο πατερας η η μητερα να παρει ο ιδιο για να δείξει άλλωστε και πόσο ενδιαφέρεται για... για αυτό που γίνεται. Γιατί φορά τον ίδιο. Είναι ενήλικα και φορά τον ίδιο. Οπότε αυτό πρέπει να πάρει πρώτο. Έτσι είναι. Και δεν είναι τυπικό που γίνεται αυτό δεν Δεσμεύεται είναι, με έναν τρόπο διαφορετικό για να έρθει Και δεσμεύεται με έναν και ουσιαστικό ναι. ε, ε, Μετά ακολουθεί η κλειστή φάση θα, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά ναι, Η φάση ναι, που, που, που μένουν σε μέσα σε, Η σε φάση γινόψητα. της ψυχολογικής απεξάρτησης Που έχει στοιχεία θεραπευτικής κοινότητα, Αλλά και άλλα στοιχεία Μένουν μέσα έξω 8 οχτώ μήνες και μετά είναι η φάση της επανένταξης που διαρκεί ένα χρόνο, είναι ανοιχτό πλαίσιο. Υπάρχει κάποιος ξενώνα, υπάρχουν ξενόνες που μπορούν να μένουν για όσους δεν είναι σε θέση να μένουν σε κάποιο... ή δεν μπορούν. Καλό είναι να μην, μην γυρίσουν σε ένα πατρικό σπίτι που μπορεί κάποιες φορές να είναι και κακοποιητικό ή δύσκολο. Ή σε μια συνθήκη ζωής που μπορεί να του επαναφέρει. Ναι, ακριβώς. Ε, έτσι, σιγά σιγά ξεκίνησε, άνοιξαν και άλλα κλειστά τμήματα γιατί δεν επαρκούσαν οι θέσεις στο ένα, το πρώτο, το, το άνω 18 που ήταν εντό ψυχιατρίου, άλλαξε, πήγε σε ένα καλύτερο περίπτερο, πιο μεγάλο, με ωραίο κήπο κτλ. Ε, Φτιαχτήκαν και άλλη συμβουλευτική σταθμοί, γιατί υπήρχε πολλοί που... Μαζευόταν σε ένα συμβουλευτικό σταθμό και δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί δηλαδή να γίνουν σωστά τα ραντεβού οι ομάδες κτλ και, και περάσαμε μετά στη δεκαετία του τέλειου 90-2.000 που νομίζω ότι εκεί έγινε ένα boom και ανοίξανε και πολλά νέα τμήματα ε, ε, ειδικά προγράμματα γυναικών μητέρων ε, διατροφικών γιναιτραχών ζόγος, ίντερνετ ε, Φτάσαμε στο τώρα. Έχει περίπου δηλαδή 32 τμήματα και δομές αυτή τη στιγμή το 18 Άνω, τα περισσότερα είναι εκτός νοσοκομείου, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε προσβάσιμα ας πούμε, σημεία. Το ένα το ιστορικό το παλιό, το Άνω 18 το κλειστό, είναι μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, αλλά έχει μια διαφορετική λειτουργία από το υπόλοιπο νοσοκομείο. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ειδική μονάδα του ψυχιατρίου η απεξάρτηση και το 18 Άνω μέσα σε αυτό. Και πολύ πρόσφατα τελευταία έχει ανοίξει το detox mm. μέσα στο Δαφνί το οποίο για χρόνια δεν είχαμε εδώ πέρα στην Αθήνα ολόκληρη αθήνα μου υπήρχε μόνο Θεσσαλονίκη πολλοί θραπευόμενοι πήγαιναν δηλαδή Θεσσαλονίκη για να βγάλουν τα στερετικά τους τώρα εδώ και 1,5 χρόνο περίπου mm. λειτουργεί μέσα στο yeah. Δαφνί το detox οπότε και από εκεί πέρα πλέον οι άνθρωποι αφού θα καθαρίσουν με τα αστερητικά τους μπορούν να έρθουν στην κοινότητα ή πρέπει να διαλέξουν να πάνε οπουδήποτε. Δεν είναι ότι να έρθουν στο 18. Δηλαδή μπορούν να πάνε και στο Κεθεά, μπορούν να πάνε και στο Νοκανά, παντού. Απλά είναι, είναι αυτό το 20 ημέριο περίπου που είναι για να βγάλουν τα αστερητικά τους. Χορηγείται φαρμακευτική αγωγή. Ε, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, φυσικά. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν το είχαμε εδώ πέρα. Στην Αθήνα και, και σε εξαρτήσει παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνο, η απόσταση που μπορεί κάποιο να βγει από το detox και να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, γιατί μπορεί να χαθεί στην πορεία. Ενώ εδώ πέρα έχουμε την ευκολία με το που θα βγει από το detox να έρθει κατευθείαν στο πρόγραμμα και να μην χαθεί πολύ το μόνο χρόνο. Mm -hmm. Και πάει. Παραστρατήση. Mm -hmm. mm -hmm. Οκ. Okay. Πολύ σημαντικό και καταλαβαίνω ότι αυτό υπήρχε όπω είπε στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, μια πόλη με 5 εκατομμύρια πόσα είναι, ξέρω και εγώ. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, έχει ανοίξει και σε άλλε πόλει. Μόνο στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, μόνο. Ναι, ναι. Και στη Θεσσαλονίκη ναι. που υπήρχε. Ξέρουμε, στο Ψήνι είναι στο Πορκάτ 2 το Detox. Δεν ναι, ναι. ξέρω. Το ναι. είδαμε πρόσφατα. Ωραία. Ε, λοιπόν, κάποια αρχικά πράγματα είπαμε. Και τώρα νομίζω ότι θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το κάπως αν θέλετε για την εργασία σας Θεραπία. τι κάνετε εκεί ε, τι... να πούμε λιγάκι ίσως ε, θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσε η Μαρία ότι ο εξαρτημένος παίρνει ένα τηλέφωνο, ο ίδιος πρέπει να πάρει εμεί τον καλούμε να πάρει τηλέφωνο ο να κλείσει ένα ραντεβού οπότε κλείνεται ένα ραντεβού στην υποδοχή του συμβουλευτικού σταθμού και κάνει τα πρώτα ραντεβού με ψυχολόγους, κοινωνικού λειτουργούς όσοι είναι εκεί πέρα και νοσηλευτέ, που διαμορφώνουν σιγα σιγά-σιγά το έτιμα του για απεξάρτηση, αρχίζει, δεσμεύεται να κρατήσει την αποχή του, αρχίζει να δίνει οροληψίε, δύο φορές την εβδομάδα και αφού μείνει καθαρός, ε, ξεκινάει τις ομάδες εμψύχωσης. Ε, οι ομάδες εμψύχωσης ευδίσχου, που γίνονται στην Αθανασάκη ε, και αυτέ είναι ομάδες... Ουσιαστικά βρίσκονται όλοι μαζί αυτοί που είναι σε αυτή τη φάση, 30-15 μέρες καθαρή και όλα αυτά, και προσπαθούν σιγά-σιγά να δυναμώσουν το έτοιμά τους, μαζί με τη βοήθεια των θεραπευτών, να δυναμώσουν το έτοιμά τους για την για απεξάρτηση. Εκεί υπάρχει συμμετοχή ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτή την κατάσταση, δηλαδή άνθρωποι που έχουν περάσει... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. υπάρχουν ειδικοί θεραπευτές οι οποίοι αρκετοί από αυτούς είναι πρώην, πο και με εκπαιδεύσει στην πορεία οι ίδιοι, οι οποίοι το έχουν βιώσει αυτό το σαν πρόβλημα και φυσικά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ και βοηθάνε κιόλας και είναι και έμπνευση mm. για τους εξαρτημένους να βλέπουν έναν άνθρωπο που ήξερε που ήταν στην ίδια φάση με αυτούς πριν πόσο καλά στέκεται στη ζωή του και πόσο, πόσο μπορεί να βοηθήσει. Ε, Αποτελέν είναι τα πρώτα πρότυπα για αυτούς και είναι πολύ σημαντικό. Ε, στην πορεία μετά αφού τελειώσουν και την ψήφωση η οποία κρατάει περίπου 1,5 μήνα περίπου και έχουν μείνει 1,5 μήνα καθαροί συγκροτούνται, εκεί πέρα γίνεται το... η διαλογία ή διαλέγει ο κάθε εξαρτημένος αν θέλει να πάει στο ανοιχτό πρόγραμμα που έχει γίνει σχετικά τώρα τελευταία, τελευταία χρόνια, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια και κυρίως απευθύνται σε ανθρώπους που μπορούν να σταθούν έξω υπάρχει και μια δουλειά, υπάρχει και το οικογενειακό μπορούν σε αυτή τη φάση να σταθούν και έχουν την ανάγκη για δουλειά που έχουν και η οικογένεια ενδεχομένως, η ίδια και, και υπάρχει και η κοινότητα που η κοινότητα είναι τώρα <coughs> η στο 18 18ο Άνω, το ΜΕΠΣΑΤ και έχουμε και άλλες δύο στην Ολυμπία και στην Ιεράδο ε, ε, και δύο γυναικών και δύο γυναικών <coughs> ε, μία αμυγός γυναικών και μία μητέρα με τα παιδιά του. Σημαντικό γι' αυτό. Ναι. Ε... Νομίζω ότι είναι. Συγγνώμη, να το πω. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που μπορούν ε, για εξαρτημένες μητέρε, που μπορούν να έχουν και τα παιδιά τους μαζί μέχρι την ηλικία των 6 ετών, μέχρι να πάνε στο σχολείο. Δηλαδή, μπορεί και να γεννήσουν τα παιδιά του. Δηλαδή, έρχονται και έγκυε εξαρτημένε που γεννάνε, τις συνοδεύουμε δηλαδή στο μυευτήρι όσο χρειαστεί... και επιστρέφουν στη μονάδα μέσα με τα μωρά λεχόνες... Με, με τα μωράκια ημερών, ας πούμε. Mm -hmm. εντάξει, Στην πρώτη φάση, επειδή εντάξει, υπάρχουν και τα στερετικά... δεν έρχονται όλοι από το detox, γιατί παλαιό όπως σας προείπαμε δεν, το... mm -hmm. δεν υπήρχε... Ε, δίνονται φαρμακευτικές αγωγές για, για στερετικά... Και πολλέ φορέ μπορεί να συντρέχει και μια ψυχοπαθολογία, δηλαδή να υπάρχει συνοσηρότητα. Δηλαδή να, κάποιο να είναι εξαρτημένο και να έχει και κατάθλιψη, ή κάποιο να είναι εξαρτημένο και να έχει ψύχο, να έχει περάσει σε ψυχωτικά επεισόδια ή διάφορε διαταραχέ. Οπότε εκεί πέρα, με του ψυχιάτρου που έχουμε, μπορούν να δώσουν μια αγωγή για να μπορεί να, να σταθεί και να μπορέσει να, να ακολουθήσει και το πρόγραμμα. Η οποία αυτή η αγωγή δεν είναι υποκατάστατο, είναι μια αγωγή που μπορεί να πάρει ο καθένας άνθρωπος... που έχει μια διαταραχή ε, στην πορεία της ζωής, τόσο, κατάθλιψη ή οτιδήποτε. Ε, οπότε σε αυτή τη φάση ε, συγκροτείται η ομάδα ευαισθητοποίησης μετά την εμψύχωση... που πλέον είναι τα παιδιά που... ουσιαστικά η ομάδα ευαισθητοποίηση είναι η ομάδα ψυχοθεραπείας... που αυτή η ομάδα ό,τι συγκροτηθεί... Θα μπει όπω όλοι μαζί θα μπουν στην κλειστή φάση, στην κοινότητα. Ε, και αν όλα πάνε καλά, τα πράγματα, θα τελειώσει και την κοινότητα και θα πάει και στην επανένδυση. Θα τελειώσει και την επανένδυση. Θα δει, είναι η ομάδα που πλέον όσοι μπουν αυτή θα είναι η ομάδα. Δεν θα μπορεί να μπει κάποιο άλλο, θα είναι μια κλειστή ομάδα. Ε, και όποιο φύγει από την ομάδα αυτή δεν θα μπορεί να ξαναμπεί. Είναι μια κλασική ομάδα ψυχοθεραπεία ε, και έτσι λοιπόν. Μπαίνουν στο κλειστό, στην κλειστή φάση. Φυσικά, όλο αυτό το διάστημα μιλάμε πάλι για οροληψίε, οροληψίε και με επιτήρηση στη φάση αυτή της ευαισθητοποίηση, δύο φορές την εβδομάδα, ομάδα ψυχοθεραπείας, ατομικές συναντήσεις με θεραπευτέ, ψυχολόγου, κυρίω, κοινωνικού λειτουργού. Για να διευθετήσουν και κάποια κοινωνικά τρέχοντα ζητήματα που έχουν, πολλοί έρχονται με αρκετά θέματα νομικά. Έρχονται πολλοί άνθρωποι χωρίς ταυτότητα. Έρχονται άνθρωποι άστιγοι. Αυτή ουσιαστικά, όπως είπαμε, ότι η κοινό... Κάποιοι άνθρωποι έχουν έξω τις οικογένειε. Ναι, τους και ναι. κάποιοι άνθρωποι, η κοινότητα, γίνονται αυτοί που γνωρίζουν ακριβώς, μέσα. Ακριβώς. Γίνονται αυτοί οι, ακριβώς, οι κοντινοί ναι, τους άνθρωποι. Ναι, ναι, και αυτός είναι και ο στόχος κιόλα. Δηλαδή, είναι σημαντικό να γνωρίσεις μια καινούργια οικογένεια και να την αποδεχτείς και να σε αποδεχτεί και εκείνη. Γιατί το θέμα αποδοχή είναι το πιο βασικό στον εξαρτημένο. Ωραία. Να προσθέσω να, ναι. κάτι... Οτι ε, αυτό που είπε ο Γιώργος ότι ε, όλη η δουλειά γίνεται είναι ψυχοθεραπεία, ατομική και ομαδική που γίνεται παράλληλα σε όλη τη διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση και τη επανένταξη. Και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε διάφορες άλλες ομάδες ψυχοεκπαιδευτικές, όπως τις λέμε, που, έχουν, που είναι τεχνικές ομάδες. Θα μιλούσα γι' αυτό που θα λέγαμε μέσα για το κλειστό μετά που Ωραία, ίσως εντάξει. είναι και το, πιο, το πιο σημαντικό για μένα. Το <laughs> πιο σημαντικό είναι και από τις ομάδες της. Ε... Δεν θα τα πω εγώ, θα το δεν θα το πείτε μαζί, μάλλον. Ναι. Θα, θα, το πούμε, με... θα το πούμε μαζί, θα το πούμε, ναι, ναι, ναι. Θα το πούμε μάλλον τώρα, mm -hmm. ε, γιατί πιο μετά θα περάσουμε στα υπόλοιπα. Ας mm -hmm. γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί δεν έχουμε πολλές φορές ε, την, ε, το χρόνο ή δεν συμβαίνει συχνά να πετύχουμε κάποιο πρέπει να... Ε, αυτά τα πράγματα ασχολούνται, είναι όχι mini στην κοινωνία μας. Ε, αν και στο 2024 αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν εξεπεραστεί και να είναι όλοι οι άνθρωποι κοντά στου άνθρωποι που έχουν κάποιο ζήτημα ε, πολύ δύσκολα τα συζητάει ο κόσμος και κρατάει κρυφά τα μυστικά στην οικογένειά τους ή, ε, όλα αυτά τα ζητήματα και δεν μιλάνε ανοιχτά ενώ αν μιλούσαν, πιστεύω εγώ, λέω εγώ τώρα, περισσότερο ανοιχτά ίσα ότι θα υπήρχαν χέρια που θα του κρατήσουν περισσότερο ή θα χτίζαν ένα... Τύχο Προστασία γύρω από okay. αυτά τα άτομα και θα νιώθανε καλύτερα okay. Λέω εγώ τώρα, απλά αυτά τα πράγματα, αυτά τα ζητήματα Πολύ δύσκολα τα βλέπουμε, δεν θα πω τώρα για τα mass media ε, Αλλά και από άλλες, ε, οι φυλάδε, εφημερίδε. εφημερίδες Είναι πολύ δύσκολα ζητήματα που κανένα δεν δίνει χώρο να ακουστεί Γιατί πολλές φορές θεωρούν υποδιέστερα τέτοια άτομα. Είναι παρείες αυτά τα άτομα. Είναι οι πιο κάτω και απ' τους κάτω. Και ασχολούνται μόνο όταν χτυπήσει την πόρτα του κάποιου δικού τους ανθρώπου. Είναι και, και, και φανέμανο τη εποχή αυτό πλέον. Δηλαδή δεν, αν, αν δεν μας χτυπήσει το πρόβλημα την πόρτα μας δεν ενδιαφερόμαστε για άλλους. Ε, Να πούμε λοιπόν για, το, για τις ομάδε αυτέ. Μπαίνοντα λοιπόν στο 18ο, στην κοινότητα ε, Πέρα από αυτά που έχουν κάνει πιο πριν, δηλαδή ατομικά και ομάδες ψυχοθεραπείες που συνεχίζουμε, υπάρχουν οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, ε, οι οποίες αρχίζουμε. Μουσική, ομάδα μουσικής, ομάδα φωτογραφίας, ομάδα τέχνης, ομάδα απειλού, ομάδα κοινωνικού προβληματισμού, ομάδα... Θεατρική. Θεατρική την είπαμε. Όχι, μέσα τη λένε. Εντάξει, αλλά. Ναι, είναι η θεατρική ουσιαστικά ναι. ψυχόδραμα. Κάνουμε mm -hmm. μέσα. Ε, ποια άλλη. Κόσμημα, δεν ξέρω Κόσμη αν είναι αν μετά στην επανένταξη. επανένταξη ναι. Αυτά θα τα πούμε για την επανένταξη μετά. Τι γίνεται τώρα με τι ομάδε αυτέ και πόσο σημαντικέ είναι. Δηλαδή, τα παιδιά στην αρχή αρχίζουν, έχουν μια δυσκολία στο να μιλήσουν για τον εαυτό του. Ε, εξαρτημένοι. Στι ψυχοδεκτικέ ομάδε βγαίνει το ασυνείδητο κομμάτι του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, στη ζωγραφική, στη μουσική, δηλαδή, εκφράζονται με έναν τρόπο το οποίο δεν μπορούσαν καν να φανταστούν πώ θα μπορούσε να γίνει. Στον πυλό, φτιάχνουν πράγματα και πραγματικά αυτά που βλέπουν είναι μαγικά. Δηλαδή, και, και οι ίδιοι βασικά βλέπουν αυτά που φτιάχνουν είναι μαγικά. Δηλαδή, δεν το περίμεναν καθόλου. Εκπλήσονται ε. με αυτό που φτιάχνουν. Και φυσικά, όλο αυτό με έναν τρόπο από του θεραπευτέ των κάθε ομάδων ερμηνεύεται. Γιατί το έκανε αυτό, τι σημαίνει αυτό, το οποίο αυτό το υλικό μέσω των θεραπευτικών ομάδων που προείπε η Μαρία έρχεται στην, ομαδική, στην ομάδα που κάνουμε του συντονισμού, στη θεραπευτική ομάδα και μοιραζόμαστε τι πληροφορίε. Τρέχει η πληροφορία. Τι έγινε στην ομάδα τέχνη, τι έγινε στην ομάδα μουσική, τι έγινε στην ομάδα απειλού, γιατί το έφτιαξε αυτό, τι σήμαινε αυτό. Οπότε έχω μια καλύτερη εικόνα για το θεραπευόμενο, γιατί είναι αρκετά προσωποκεντρικό το το πρόγραμμά μας δηλαδή τον κάθε έναν τον έχουμε σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έτσι το πιστεύουμε αυτό mm. και μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη παρέμβαση ε, σαν θραπευτές Ναι, ναι το, το ότι δουλεύουμε με ομάδες δεν σημαίνει ότι οι ατομικότητες ας πούμε ισοπεγάνονται ναι, Ήσαν νομίζω ε, οι ομάδες δουλεύουν πιο καλά ακριβώς επειδή αναδεικνύονται η προσωπικότητα του καθένα. Είναι κάτι Κακριβώς. άλλο. Μάλλον. Δεν είναι ισοπαίδωση του ατομικού η ομάδα. Αναδεικνύει τον καθέναν ξεχωριστά. Είχα διαβάσει κάτι για, τα, για αυτό που είπε πριν το ασυνείδητο, ότι ε, υπήρχε μια άσκηση για, την, για το συνειδημικό γράψιμο που προτείνανε σαν ε, ψυχοθεραπευτικό εργαλείο oh. Το ότι αναγκάζανε, ε, λέγανε σε κάποιον ότι ξεκίνα να γράφεις χωρίς ταματιμό για πέντε λεπτά και όσοι πιεστήκαν τον πρώτο χρόνο και άρχισαν και γράφανε, ουσιαστικά αποσυμπίεζε κάπως ε, απο το μέσα τους χωρίς να το καταλάβουνε γράφανε όπω πες μαγικά πράγματα. Το είχα διαβάσει σε κάποιο ίσω και κείμενο που διάβασα πρόσφατα από όλες αλλά πάσα σε μου και μου κάνει τρομερό ενδιαφέρον. Ε, μου τράβηξε δηλαδή την ΟΚ ναι, okay, και αυτό τελικά ισχύει και για όλους τους ανθρώπους έτσι. Ναι, ναι. η τέχνη γενικά έχει μια θεραπευτική επίδραση σε όλους έχει. όχι μόνο στους εξαρτημένους ή στις ψυχικά πάσχοντες Επομένω είναι ένα δυνατό εργαλείο αλλά δυνατό. είναι και αυτή καθαυτή σαν οντότητα έχει δύναμη και στην πορεία της θεραπείας που θα πούμε και πιο μετά στην Όσοι καταφέρουν να, να βρουν τον εαυτό τους μέσα στην τέχνη, την κλίση τους, ε, έχουν πάρα, πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να μείνουν καθαροί. Γιατί αν βρεις κάτι δυνατό στην τέχνη και σε εμπνεύσει πάρα πολύ, είναι αυτό που ψάχνει εξαρτημένο. κάτι δυνατό που το έδινε η ουσία να το βρει σε ένα, με έναν υγιέ τρόπο πλέον. Γι' αυτό έχουμε, έχουμε αναδείξει πάρα πολύ καλούς φωτογράφους, mm. μουσικούς, ε, άνθρωποι στον λέγονται... Αγκιοπλάστος. φωτογράφου, ναι. Φωτογράφους, ναι, όπως είπα, και εκεί, πολλά πράγματα. Ωραία, τέλεια. Και καταλαβαίνω εδώ ότι πάντα, εκτός από την θεραπευτική ομάδα που έχω ακούσει, ότι το είπατε και από την αρχή, ότι όλοι οι άνθρωποι ε, βοηθάνε. Φτάσαμε και τους καθαριστές να είναι σε μια, ε, ε, στο ίδιο πλαίσιο επικοινωνίας σαν θεραπευτική ομάδα και βλέπουμε ότι αυτό είναι μια ολότητα. Θέλει ο άνθρωπος να εκφραστεί, να δει τον εαυτό του, να δημιουργήσει. Ε, είναι μια να αγαπήσει πάλι τον εαυτό του. Όλο αυτό είναι μια τρομερή εργασία και είναι και πράγματα τα οποία λείπουν και από του ανθρώπους που δεν έχουν ε, δεν έχουν κάποια εξάρτηση δεν έχουν πάει σε κάποια δομή 100%, 100%. 100%. Ε... γιατί δεν υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν να εκφραστούν που είναι μόνοι τους δεν είναι θέμα να μην κάνουν ουσίες ε, που είναι δυστυχισμένοι η αίσθηση της ομάδας δηλαδή ότι ανήκεις κάπου σου δίνει και μια ταυτότητα έτσι επίσης. δηλαδή αυτό είναι πολύ δυνατό, λείπει γενικώ από την κοινωνία, υπάρχει σε κάποιους χώρους ή σε κάποιες μικρές αιστείες, αλλά ουσιαστικά λείπει κατεξοχήν και από τον εξαρτημένο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μία πρόταση ζωής αυτό που κάνει το 18 ανο νομίζω και τα άλλα στεγνά προγράμματα το κάνουν και τη Θεσσαλονίκη και το ΚΕΘΑ, ναι, ναι. δηλαδή μία πρόταση ζωής. Με αξίες οι οποίες ετύνουν να εξαφανιστούν στην κοινωνία. Όχι ότι δεν υπάρχουν καθόλου, αλλά δεν κυριαρχούν. Της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, της ηλικρίνίας τη συλλογική δράσης, του αγώνα για ένα στόχο. Αυτά είναι πράγματα πολύ δυνατά για να κρατήσουν έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο όχι μόνο εξαρτημένο, έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Να νοηματοδοτήσουν τη ζωή, να υπάρχει ένας στόχος. Επίσης. Ωραία ε, Θέλετε μήπως να πάμε στο πρώτο διάλειμμα ή θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε όλο τον κύκλο και μετά να πάμε Δεν σα βλέπω να έχετε κουραστεί πάντως Όχι Για την για κοινότητα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο Απλά συνήθως κρατάει να πούμε και το χρονικό διάστημα κρατάει από 7 8 μήνες Κοινότητα. Ε, και στο τέλος ε, πριν βγουν επανένταξη φτιάχνουν ένα θεατρικό μαζί με την ομάδα δραματοθεραπείας την τέχνηση αυτή όπως είπαμε και μας το παρουσιάζουν σε ένα αποχαιρετιστήριο ε, μια αποχαιρετιστήριο δράση και αποχαιρετάνε έτσι το, το 18 Άνω την κοινότητα ναι για να πάνε μετά να ανταχθούν στην επανένταξη. Είναι σημαντικό να μπορέσουν να βιώσουν και τον αποχαιρετισμό, γιατί ο εξαρτημένος δεν μπορεί να αποχαιρετήσει. Mm. Οτιδήποτε. Την παιδική του ηλικία, τους φίλους του, mm. ε, τις καταστάσεις που ζούσε. Mm. Καλές ή κακές. Και συνήθως κακές. Δηλαδή, εξάρτητε δεν μπορούσε να αποχαιρετήσει. Εδώ μαθαίνουμε ότι... Άξι. Πολλοί λένε ότι οι αποχαιρετισμοί μοιάζουν με ένα μικρό θάνατο, πούμε, αλλά τον αντέχει. και προχωράς, πας σε κάτι καινούριο. Και μετά τους αποχαιρετάμε κι εμείς, χαιρόμαστε είναι από τις πιο ωραίες στιγμές όταν κάνουν το δρόμο του αποχαιρετισμού ε, και τους που στην επανένταξη. Η επανένταξη είναι μεγάλο κομμάτι. Το μεγαλύτερο. <laughs> Διαρκεί ένα χρόνο. Ε, είναι ουσιαστικά η τρίτη και τελευταία φάση της θεραπείας Και ίσω και το πιο δύσκολο. Ναι, mm. είναι η φάση της θεραπείας όπου, α πούμε, να το πω έτσι σχηματικά, με το ένα πόδι πατάει γερά μέσα στο θεραπευτικό πρόγραμμα ακόμα και με το άλλο πόδι κάνει τα ανοίγματα του έξω στην κοινωνία. Ε, ανοιχτό πλαίσιο είναι, δηλαδή δεν μένουν μέσα Υπάρχουν όπως είπαμε ξενώνε όπου έχουν όμως άλλη λειτουργία Δεν έχουν τη λειτουργία του κλειστού Είναι ξενώνε, με κανόνες βέβαια και με προσωπικό μία βάρδια Και με ομάδα διαχείρισης του ξενώνε και τα λοιπά Και με ωράριο uh, μέχρι τις μία η ώρα Και με ωράριο ναι, δεν μπορούν να μπαίνουν να και να, να βγαίνουν ό,τι ώρα να είναι Αλλά μπορούν να αναζητούν εργασία, να βγαίνουν, να κυκλοφορούν έξω στην κοινότητα και να συνεχίζουν εκεί στην επανένταξη, συνεχίζουν και ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία. Η ομάδα ψυχοθεραπεία δηλαδή συνεχίζεται. Η σχέση με τον ατομικό θεραπευτή μένει ίδια δεν άλλαζει πρόσωπο. Και με τους ομαδικούς. Ναι, η ομάδα, ομάδα ψυχοθεραπείας είναι αυτή που έχει αρχίσει από την Με τους ίδιους συντονιστέ Με τους ίδιους και στο κλειστό και στην ομάδα mm. ψυχοθεραπείας. Αυτό είναι τρομερό και ήταν μια ερώτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, πάλι όταν κάναμε την εκπομπή με τους γιατρούς ότι η θεραπευτική κοινότητα αν παραμένει για κάποιους ασθενεί, ειδικά σε τέτοιε περιπτώσεις, αν παραμένει... Κατά τη διάρκεια όλη τη ΙΕΣΥ ή οπότε κάποιο ασθενή για τα άλλα, για τα παθολογικά ζητήματα, αν μπορεί να ξαναβρει τον ίδιο γιατρό, πάλι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχει την ίδια άδεια. Ναι, το θεραπευτικό είναι Και αυτό και η σχέση που θα κάνει με του θεραπευτέ σου. Γιατί εμεί βασιζόμαστε στη σχέση, πάρα πολύ. Στη θεραπευτική σχέση. Για να κάνει θεραπεία με έναν εξαρτημένο, πρέπει να κάνει θεραπευτική σχέση μαζί του. Να σε εμπιστευτεί, να το γνωρίσει, να σε γνωρίσει και να μπορέσεις να του βοηθήσεις να μεταβολήσεις όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει και να τους, να τους ξαναδώσεις πίσω πιο υγιείς, πιο, πιο κατανοητές. Να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά στο μυαλό του. Αυτό είναι ο, ο στόχος μας. Όπως καταλαβαίνει τώρα, αυτό θέλει δουλειά, δεν γίνεται μέσα σε ένα και δύο μήνες. Να συγκροτεί σχεδόν μια προσωπικότητα τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, μπαίνει σε νέε βάσεις, θέλει χρόνο. Γι' αυτό καμιά φορά ε, ακούμε ανθρώπους που λένε «Βιάζομαι τώρα, πού θα έρθω, δύο χρόνια πρόγραμμα, εγώ δεν μπορώ να περιμένω τόσο πολύ». Αλλά δεν γίνεται να κάνεις ψυχοθεραπεία κατεπηγόντως, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που γίνεται γρήγορα και τελειώνει. Και φυσικά χρειάζεται πάντα η ενεργή δική του συμμετοχή. Δηλαδή αυτός είναι ο πρωταγωνιστής της. αυτο εμείς είμαστε υποστηρικτές, το πλαίσιο, δίνουμε το πλαίσιο. Αν δεν τραβάει αυτός, αν δεν το θέλει και δεν δουλεύει θεραπευτικά εννοώ, yeah. αν δεν πρωταγωνιστεί, είναι σαν να είναι οδηγός και εμείς να είμαστε συνοδηγοί δίπλα δηλαδή. Και αλήθεια είναι ότι μετά από τόσα χρόνια που δουλεύουμε με τους, ε, αυτούς τους ε, αυτό που καταλάβουμε φαντάζομαι και η Μαρία, είναι ότι ε, αυτοί που πήγαν καλά ήταν αυτοί που το θέλαμε πάρα πολύ, που εμείς κάναμε τα λιγότερα. Mm. Στου σε στου που κάναμε προτρέχαμε εμεί και κάναμε τα περισσότερα, συχνά δεν πηγαίνουν καλά. Γιατί μάλλον δεν το θέλαν τόσο, το θέλαμε εμεί πιο πολύ. Γιατί εντάξει, εμεί το θέλουμε πάντα, σου πάντα θέλουμε να μας βλέπουν να πηγαίνουν καλά. Αλλά αυτοί που πήγαν πραγματικά καλά ήταν αυτοί που το θέλαν πολύ και τρέχανε πιο μπροστά από εμά. Υπάρχει πάντα ένα. κάθε άνθρωπο έχει ένα δυναμικό αλλαγή. Μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνει, δεν είναι σίγουρο, δεν ξέρουμε και πότε θα γίνει αυτό. Ε, θυμάμαι τα πρώτα χρόνια όταν έβλεπα ανθρώπους στο συμβουλευτικό σταθμό έλεγα μπα αυτός ο άνθρωπο πολύ δύσκολα θα αλλάξει έχει, έχει καταστρέψει πολλά πράγματα στη ζωή του ή αυτός θα πάει αέρα θα τα σαρώσει όλα, θα μπει γρήγορα θα φτάσει η επανένταξη ε, και μπορώ να σας πω ότι διαψεύθηκα πάρα πολλές φορές έχω δει δηλαδή τους πιο δυσκολεμένου ανθρώπους να τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά του ανθρώπους που είχαν όλα τα εφόδια εντό πολλών εισαγωγικών, ας πούμε, να μην τα πηγαίνουν καλά. Άρα πάντα υπάρχει μια δυνατότητα αλλαγής και νομίζω ότι στο βαθμό που το πιστεύουμε εμείς θεραπευτές αυτό, όλοι οι θεραπευτές, ανεξάρτητα ό,τι δικότητα και να έχουμε, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στη ζωή του, νομίζω ότι αυτό τους δίνει δύναμη και εμπνέονται και ήδη και προχωράνε. Ακόμα θυμάμαι έναν αποχαιρετισμό, ας πούμε, στην μια επανένταξη ενό ανθρώπου που είπε. Γίνεται πάλι μια τελετή στην ολοκλήρωση. Που είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ τη θεραπευτριά μου ε, στο συμβουλευτικό σταθμό τότε που πρωτοερχότανε. Που ήταν χάλια, που έκανα, ήταν στη χρήση, που προσπαθούσε να μείνει καθαρό, που δεν μπορούσε να σταθεί καλά-καλά. Την ευχαριστώ γιατί τότε ήταν ο μόνος άνθρωπος που πίστευε στεμένα και κανένας άλλος δικός μου άνθρωπος, mm. είτε συγγενής, είτε φίλη, είτε οικογένεια, οτιδήποτε δεν είχε πιστέψει ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω και να αυτή τη στιγμή έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Εγώ συγκινούμαι όταν το σκέφτομαι αυτό. Mm. Πάρα πολύ δυνατό γενικά ε, και το συνέστημα και φυσικά δεν μπορώ να το κατανοήσω απόλυτα ε, αλλά καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι καταστάσεις επειδή είναι από μόνες τους τρομερά δύσκολες και πολύπλοκες, όπως είπατε και εσείς, επειδή κοιτάζετε τον, τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ε, προσπαθείτε να δείτε ξεχωριστά στον καθένα πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε και να ενταχθεί έτσι, σε ένα πλαίσιο, ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλο αυτό το κομμάτι είναι απίστευτα σημαντικό. Ε, και είχαμε μείνει στο. Στην επανένταξη. Στην επανένταξη η οποία. Τάξη, δε, δεν ξέρω αν έχει κι άλλα. Δηλαδή, ε, μείναμε στο ότι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Έχει κάποιε παραπάνω ομάδε η επανένταξη. Έχει, α πούμε, το κόσμο που προστίθεται. Η ομάδα δραματοθεραπείας γίνεται θεατρική ομάδα πλέον. Mm. Δηλαδή, ανεβάζουν κάθε χρόνο μια παράσταση. Συνήθως αυτό γίνεται, προγραμματίζεται για το καλοκαίρι 26 Ιουνίου που έχουμε την παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών. Αλλά τώρα ετοιμάζουμε μια παράσταση για τα Χριστούγεννα, η θεατρική ομάδα. Και δίνει κάποιες παραστάσεις τότε το καλοκαίρι σε διάφορα θέατρα σύν εκείνες μέρες που κάνουμε τις εκδηλώσει. Η μουσική ομάδα φυσικά που πλέον συγκροτείται και μπορεί να και αυτή την παγκόσμια μέρα και σε κάποιοι άλλε σε κάποιε άλλες δράσεις, ε, ομάδα αυτογραφίας, όλες αυτές τις ομάδες πυλού, όλα αυτά πλέον και τα πράγματα, τα πράγματα που φτιάχνουν τα παιδιά, τα εκθέτουμε στι διάφορες εκδηλώσεις μας. Ε, υπάρχει ομάδα κούκλα μαριονέτας, δεν θέλω να τις εχάσω. Πούμε. Και το σχολείο που είναι κάτι Το σχολείο άλλο. φυσικά και υπάρχει το σχολείο δεύτερη ευκαιρία. πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να συμμετέχουν όλοι, είναι με αιτήσει. Αυτό μπορεί να συμμετέχουν όλοι για να βγάλουν και το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Και να μπορέσουν αν κάποιοι θέλουν να δώσουν και πάνε λαδικές. Να πάνε τα πολιτήριά τους και να δώσουν και πάνε και, και από, και από άλλα δώσουν. προγράμματα. Και από άλλα. Επίσης, ε, είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Έρχονται καθηγητές και δάσκαλοι και φτιάχνουμε μικρά ολιγομελή τμήματα. Τα αξιολογούν οι δάσκαλοι, αυτοί πιο πολύ, ανάλογα με το επίπεδο Μαι. του καθενό και με τη στόχευσή του. Όπως είπε ο Γιώργος Απολυτήριο Γυμνασίου, ΑΤΑΞ Λυκείου, ΒΤΑΞ Λυκείου, πανελλαδικές κάποιοι, ξένη γλώσσα και υπολογιστές. Σημαντικό. Γιατί έχουν ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση. Ε, αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα, ότι καλύπτονται πράγματα τα οποία σίγουρα τα έχουν χάσει και τα οποία πολλές φορές θεωρούν, ε, θεωρεί ο κόσμος ότι τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο πλέον, Τα μαθήματα είναι άσχημα και εκεί δεν καταλαβαίνουν ότι, ότι μαθαίνοντα να σκέφτεσαι με λογική, ότι είναι πράγματα τα οποία μέχρι και στα μαθηματικά τα οποία πολλέ φορέ λέμε έτσι και γελάμε, Ότι τα συχαίνει το κόσμο και κανένα δεν θέλει, ή, ή όπω λένε έτσι το τσιτάτο, το σύστημα διδασκαλία είναι η διδασκαλία του ίδιου του συστήματο. Μέσα όμω από αυτό μπορεί να μάθει, μέχρι και να αμφισβητή. Αυτό που είπαμε πριν από λίγο, Καλώς. μέχρι να αμφισβητείς, θα το μάθεις διαβάζοντας πράγματα και ανοίγοντας οριζόντές σου. Ε, νομίζω ότι θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Okay. Είπα, είπα, είπαμε αρκετά μέχρι τώρα. Ε, να, να προσθέσω μόνο... Δεν ναι, ξέρω ναι. Αν, προ, ε, Ότι ξεχάσαμε λίγο τις νέες εξαρτήσεις. Έχουμε πια και τμήμα για προβληματική χρήση διαδικτύου, τζόγο. Ε, Διατροφικέ διαταραχές που σχετίζονται με την τοξικοεξάρτηση όμως mm -hmm. ανοιχτά τμήματα είναι αυτά, δεν περιλαμβάνουν κλειστή φάση yeah. ειδικό τμήμα για έφηβους και νέους μέχρι 22 ετών ανοιχτά και υπάρχει, προγράμματα και είπε ο αλκοολικων και φυσικά υπάρχει και το αλκοολικό το οποίο, δεν, είναι... ε, το οποίο δεν είμαστε μέσα εγώ και Μαρία αλλά είναι άλλοι συνάδελφοι το οποίο είναι και αυτό στο 18 με τόσα χρόνια εμπειρία και αυτό έτσι, το οποίο υπάρχει... έχει, τέσσερα, έχει τέσσερα προγράμματα Δύο ανοιχτά και δύο κλειστά Που η έδρα του είναι το νοσοκομείο μέσα ε, Να κάνω μια ερώτηση τώρα που περιέργεια για τον τζόγο Επειδή στα προηγούμενα υπάρχει, υπάρχει, στα άλλα υπάρχει μια ουσία Ουσιαστικά που κάπως εθίζει σωματικά, mm. ψυχολογικά Στον τζόγο που είναι όλο δεν υπάρχει κάποια ουσία ε, Υπάρχει κάπως άλλη αντιμετώπιση. Δηλαδή, του σεξιτάρει κάπως ε, μόνο... Ε, το εξητάρει είναι εποχή, το χρήμα, ε, η αδρυναλίνη που σου δίνει το ευκολ, η ευκολία να κερδίσεις ε, κάτι χωρί να κοπιάσεις. Ε, και πλέον, από ό,τι μας εξηγούν τα παιδιά που είναι εκεί πέρα, οι συνάδελφοι, που είναι στο τζόγο, πλέον δεν φεύγουν και από το σπίτι τους. Κάνουν ε, εξαρτημένοι με τον τζόγο να πάνε απ' έξω, με το ίντερνετ πλέον. Όλα στο σπίτι γίνονται. Δεν χρειάζεται καν να πα ένα ο πάπα, σωμέ, ή σε ένα καζίνο, που γινόταν πιο παλιά, ή να παίξει μια χαρτοπρετική λέξη. Όλα γίνονται. Από το σπίτι, από το κινητό, δεν κουνιάσε καν. Και η καινούργια εποχή, η καινούργια εποχή. Είναι yeah. ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Να μπορεί να χάσει το μισθό σου ή το σπίτι σου, yeah, έτσι, yeah. καθόμενο στο κρεβάτι, στον καναπέ σου. Να yeah, ξέρω όσο. Τέλεια επιτυχία για το σύστημα, νομίζω αυτό. <laughs> και διαφημίζεται πάρα πολύ αυτό. Διαφημίζεται <laughs> παντού. Το μετρό είναι γεμάτο διαφημίσεις. Και τρέχοντας <σχελίδι> λένε και το δεύτερο ότι παρακαλούμε για εξαρτημένους που πάρτε αυτή <σχελίδι> τη γραμμή. <σχελίδι> και παίξτε υπεύθυνα. Είναι σαν να λες έναν εξαρτημένο από ηρωίνη, κάνει υπεύθυνα χρήση. Να το ελέγχει που λένε πάρα πολύ. μπορεί να το ελέγξει, εντάξει δεν είναι κάτι. Οκ. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να πούμε έχει ακόμα πράγματα πολλά να να συζητηθούν και να μας μεταφέρουν εδώ οι άνθρωποι ε, Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα Δύο κομματάκια ελληνικού ροκ που είπαμε σήμερα έτσι αρκετά mainstream αλλά αυτά θέλαμε, αυτά θα παίξουμε τώρα Τα λέμε σε λίγο κρύβε να Επιστρέψαμε ε, πάλι εδώ στο Radio Reboot, η εκπομπή Παρίας, έχουμε λίγο χρόνο, τρώμε το μπισκοτάκι, μας πίνουμε το νερό μας, ήταν αρκετά μεγάλη η πρώτη ώρα, μιλήσαμε κατάπαυστα, μιλήσατε μάλλον 50 λεπτά. Εμείς να πούμε άλλη μια φορά ότι είμαστε εδώ ε, ζωντανά μαζί με το Γιώργο Ζή τον ψυχολόγος το ψυχολόγο, στο 18 και Άνω και τη Μαρία Χλωρού που είναι κοινωνιολόγος επιστημονική υπέθυνη του Δευτέριο συμβουλευτικού σταθμού 18 Άνω. Να πούμε ότι αυτά τα αναφέρουμε ε, έτσι χωρίς να θέλουμε να δώσουμε κάποιο ότι είστε σε ένα κομμάτι ειδική και περισσότερο μέχρι τώρα ε, μια ισορροπία μεταξύ εμπειρίας και πραγμάτων που έχετε γνωρίσει ξέρω και εγώ το αντικείμενο μας κάνει να κατανοήσουμε περισσότερο όλη αυτή την κατάσταση με την εξάρτηση αλλά και το πώς οι δομές προσπαθούν να ταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο κομμάτι ε, και δεν ξέρω αν μας διέφυγε κάτι πριν ή αφήσαμε για το δεύτερο κομμάτι για το στάδιο της επανένταξης. Ε, σίγουρα, ε. Εντάξει, την επανένταξη από τα μισά περίπου μπαίνει και το κομμάτι της εργασίας που να αποσχολεί τους θεραπευόμενους και... Και όχι μόνο τη εργασία, αλλά και το να μπορέσουν να βρουν και μια, μια κατεύθυνση, μια τέχνη που θα τους βοηθήσει, μια εξειδίκευση ας το πούμε και έτσι, που θα μπορούσε να τους βοηθήσει, το να βρουν και μια δουλειά που θα τους αρέσει. Ε, που είναι πολύ σημαντικό να του αρέσει κάτι και να μην. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί αλλιώ υπάρχει ο δεύτερο mm -hmm. λόγο που λέει ότι απλά βρει μια δουλειά να ξαναμπεί στο, στο σύστημα. Όπω το λένε, ε, είσαι, έχει φύγει ο, ο αλγόριθμο ρε παιδί μου εκτό. Πρέπει mm -hmm. να μπει κάπω με οποιονδήποτε τρόπο mm -hmm. να ξαναείσαι χρήσιμο εισαγωγικά κάπω στην κοινωνία σε όποια δουλειά και να είσαι. Mm -hmm. Ενώ αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και για τον υπόλοιπο κόσμο ότι να κάνει κάτι που να σου αρέσει μέχρι ένα σημείο, έτσι, να το ναι, κάνεις με ευχαρίστηση. Ναι. Μέσα από αυτό να πεις ότι okay, δημιουργώ κοινωνικές σχέσεις, δημιουργώ, φτιάχνω μία... Κάνω κάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και έτσι λοιπόν η επανένταξη τελειώνει σε 12 μήνες. Αποχαιρετάμε πάλι τα... τους ανθρώπους αυτούς πάλι με μία μικρή γιορτή. Δρόμενα, ένα δρόμενο, αλλά όχι αυτή τη στιγμή φορά θεατρικό. Ε, καμιά φοράς μπορεί να παίξουν καμιά μουσική, κανένα κομμάτι. Αλλά συνήθως πιο πολύ μιλάνε για την πορεία τους το πρόγραμμα την πρώτη μέρα που πήγανα, ε, μέχρι και την επανένταξη. Μιλάνε τις δυσκολίε που συνάντησαν στη θεραπεία τους. Ε, έρχονται φίλοι και γονεί στον αποχειρετισμό. Μιλάνε πολλές, πολλές φορές και σε αυτούς. Απευθύνοντα στου γονεί του. Είναι πολύ συγκινητικέ ε, στιγμέ αυτέ. Ε, και έτσι του αποχαιρετάμε, αλλά δεν του χάνουμε. Ε, αρκετά, αρκετοί άνθρωποι κρατάνε και άλλε ομάδε μετά. Πλέον δεν υπάρχει η συχνότητα που ερχόταν στο πρόγραμμα, αλλά κρατάνε ψυχοκυπαιδευτικέ ομάδε, είτε μουσική, είτε θεατρική, είτε άλλε ομάδε που του αρέσουν και είχαν βρει την κλίση του εκεί πέρα. Και μπαίνω σε μια διαδικασία follow-up ε, για ένα χρόνο. Ε, δηλαδή, στην η ομάδα μετά από ένα μήνα, μετά από τρει μήνες αφού το τελείωσε, μετά από έξι μήνες αφού το τελείωσε και μετά από ένα χρόνο αφού το τελείωσε. Και τα ατομικά ραντεβού γίνονται κατόπιν συνεννόηση με τον ατομικό θεραπευτή, μπορεί να τον βλέπει για ένα τρίμηνο. Να ξεκολουθήσει να το βλέπει. Μετά σιγά σιγά αιώνουν τι συναντήσει, αιώνουν μέχρι που γίνεται και ένα αποχαιρετισμό. Δηλαδή ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να, να υπάρχουν συναντήσει, follow-up μετά με του αραπευόμενου όσο χρειάζονται. Γιατί ίσω αυτό το κομμάτι που τελειώνουν την επανένταξη. Ε, και μέχρι να κυλήσει λιγάκι το διάστημα που θα βρουν μια δουλειά και όλα αυτά πολλές φορές είναι και το, και το πιο δύσκολο. Mm. Γιατί έχει αποχαιρετήσει ουσιαστικά την οικογένεια που είχε αυτό. μέχρι όλο αυτόν τον καιρό. Mm. Και τον mm. ε, δυνάμων και του... Okay. Είναι, είναι ο μεγάλος αποχαιρετισμό εκεί. Mm. Ε, και ο αποχαιρετισμό το είπες και εσύ πριν, είναι και αυτό ένα στάδιο mm. που yeah. πρέπει να το περάσουμε. Yeah. Δηλαδή. Είναι ένα στάδιο πρέπει να το περάσουμε. Mm. Και όλα αυτέ αυτές συναντήσει συναντήσεις λειτουργούν και προληπτικά για την υποτροπή. Έτσι, ε, υπάρχουν υποτροπές και μετά την ολοκλήρωση mm -hmm. κάποιες φορές. Και κατά τη διάρκεια της παρένταξης. Και κατά τη διάρκεια της παρένταξης, ναι. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν είναι ευθύγραμμη η πορεία ενός ανθρώπου προς τη θεραπεία. Έχει πισωγυρίσματα, έχει, σκαμπανεβάσματα, έχει και άλματα έχει. Ε, δουλεύουμε με τι υποτροπέ. Υπάρχουν κάποιε αλλαγέ στο θεραπευτικό πλάνο, αλλά δουλεύουμε για αυτέ. Τι έγινε, πώ έγινε, ε, πώ προέκυψε, πώ χτίστηκε, πώ μπορεί να ξεπεραστεί. Ε, και κάποιε ξεπερνούνται δηλαδή, στον σταθμό που έρχονται και μιλούνται δηλαδή. Δου, δουλεύονται σε άλλο πλαίσιο. Δηλαδή, αν κάποιο κάνει η υποτροπή ξαναγυρίζει, πηγαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Δεν είναι στην επανένταξη, αλλά κάνει συναντήσει με τον ατομικό του θεραπευτή,. <coughs> Δίνει ουροληψίες κανονικά και μετά από δύο μήνες αφού του μήνει καθαρός γυρίζει πάλι στην επαλήνταξη. <coughs> Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που κάνουν υποτροπή και μπαίνουν <coughs> πολύ βαθιά πάλι μέσα και χάνονται. Έτσι τους χάνουμε. Έχουμε... Υπάρχει αυτή η ματέωση. Υπάρχει ναι. <coughs> Θα το συζητήσουμε και πιο μετά <coughs> για το όλων των oh. ανθρώπων oh. που έχουν την ανάγκη αλλά oh. παίζει ναι, μου όταν είναι στην κλειστή φάση στην κοινότητα <coughs> εκεί είναι πιο ασφαλές στο περιβάλλον δεν υπάρχει από έξω αυτή τα ερεθίσματα ε, ξεχνιούνται είναι οι δύσκολες καταστάσεις οι δύσκολες καταστάσεις οι δύσκολες είναι και οικονομικά, είναι και οικονομικά όλα αυτά mm. γι' αυτό είναι και ε, κλειστή φάση για να μπορέσουν ε, δεν έχουν καμιά επαφή με τους έξω ούτε με τις οικογένειές τους για 8 μήνες δηλαδή δεν μιλάνε με κανέναν ε, μόνο σε κάποιε περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι στην οικογένειά του σοβαρό ένα στάντως για παράδειγμα είναι μόνο η μόνη περίπτωση που τους ενημερώνουν ε, για κάτι τέτοιο για τίποτα άλλο ε, και αρχίζουν εκεί πέρα ο θεραπευόμενος να, να αρχίσει να νιώθει έτσι αρκετά δυνατό να αρχίσει να ξεχνάει την εξάρτηση να του αρέσει όλο αυτό ε, και αυτό είναι μια παγίδα πολλές φορές γιατί νιώθουν ότι, πολλοί από αυτού νιώθουν ότι το έχουν ξεπεράσει βιάζονται κιόλας ότι το έχουν ξεπεράσει και τους λέμε πολύ συχνά ότι έξω όταν βγες στην επαναδύση θα, θα συναντήσεις τον εαυτό στον παλιό σε πολλά σημεία της πόλης σε πολλές καταστάσεις θα του ξανασυναντήσεις και θα σου χτυπήσει την πόρτα τι θα κάνει εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Mm. Γι' αυτό χρειάζεται η ομάδα να το στηρίξει η ομάδα έξω. Είναι πολύ σημαντική η ομάδα που έχει, που έχει μοιραστεί πράγματα και έχει κάνει σχέση. Γι' αυτό δίνουμε πολύ βάση στην ομάδα και η ψυχοθεραπεία. Mm. Και σίγουρα θα κρατάνε και επαφέ στη συνέχεια και μετά από αυτόν τον πρώτο mm. χρόνο. Mm. Mm. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι κάποιε φορέ φτιάχνονται φιλίε και σχέσει που κρατάνε μια ζωή έτσι. Ναι. Οκ, okay. ε, λοιπόν, πήραμε μια γεύση, μια δόση της δουλειάς σας, ε, το τι συμβαίνει, ε, το πήγαμε βήμα-βήμα, το πήγατε μάλλον βήμα-βήμα ε, και είπατε πράγματα τα οποία ήταν όλα to the point χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσω κάτι, τα είπατε απομόνησες γιατί ε, όλες μου οι ερωτήσεις, λόγω της εμπειρίας σας και των γνώσεων, βγαίνουν ουσιαστικά στην ε, πράξη και στη διαχείριση όλου αυτού του, ε, του ζητήματος. Και τώρα πάμε στο, στο δεύτερο κομμάτι, στο ότι θα μας πείτε π.χ. τώρα πώς λειτουργεί, ε, πώς λειτουργεί τώρα το 18 άνο και πώς με το νέο νομοσχέδιο... Ε, αν θυμάστε ή αν θυμούνται κάποιοι ακροατές, πέρυσι mm. κάναμε μια αντίστοιχη εκπομπή για την ψυχική υγεία μαζί με το κύριο Θόδωρο, μεγάλο για τη Μαρία Μεταξά. Μας μιλήσανε για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα με το νέο νομοσχέδιο στην ψυχική υγεία και είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και για ε, τις δομές απεξάρτησης, το τι σημαίνει. Άρα από σας τώρα περιμένω σιγά σιγά να μου πείτε να μάθουμε τις πληροφορίες το πώς λειτουργεί μέχρι τώρα και πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα εάν ο νόμος αυτό ουσιαστικά γιατί οι νόμοι γράφονται, ξαναγράφονται και πολλές φορές δεν εφαρμόζονται κάπως. <laughs> τώρα για πείτε μου. Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε στις 2 Αυγούστου, κατά καλό καιρό. Και τον μάθαμε ότι θα μπει σε, σε, σε διαβούλευση στη Βουλή τέλος Οκτωβρίου πέρυσι, περίπου. Ναι. μέσα Οκτωβρίου. Ε, μάθαμε γι' αυτό, ναι, τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, ότι φτιάχνεται ένα νομοσχέδιο, είχε διαρρεύσει κιόλας όπως γίνεται συνήθως mm -hmm. σε αυτές τι περιπτώσεις, για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση... και μπήκε σε διαβούλευση για πεντε 10 μέρε νομίζω... και ψηφίστηκε 2 Οκτωβρίου από το θερινό τμήμα της Βουλής. Στη διαβούλευση υπήρχε κάποια... από κάποιο πηγή πολιτικό κόμμα, κάποια άλλη πρόταση ή κάτι άλλο? Ε, ναι, υπήρχαν, αντιδρά... υπήρχαν αντιδράσεις και από πολιτικά κόμματα... Και από φορείς απεξάρτησης που κληθήκαν να μιλήσουν και ειδικούς και τα λοιπά και στη γραπτή διαβούλευση και διαζώσει στις ομάδες τι κοινοβουλευτικές που γίνονται σε αυτή την περίπτωση μέσα στη Βουλή. Ε, ωστόσο ψηφίστηκε γιατί είναι, έχει εμπνευστεί από τον, τον Υφυπουργό Υγείας στο Βαρτζόπουλου από την κυβέρνηση η οποία έχει την πλειοψηφία και μπορεί να... Περνάει όλα, κατά πλειοψηφία όλα τα mm. νομοσχέδια που έχουν κατέβει μέχρι τώρα. Τι προβλέπει αυτός ο νόμος έτσι, με απλά λόγια για να μην χαωθούμε. Mm. Ε, καταργεί όλα τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα. Όλα. Και τα δημόσια. Όταν λέμε τα καταργεί, θα πω, Και τα δημόσια, δηλαδή σαν το 18 Άνου που ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το αντίστοιχο τη Θεσσαλονίκης, που ανήκει και αυτό στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, ε, και τα άλλου τύπου προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ που είναι μεν ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο όμως για τους εξαρτημένους και το οκανά ε, και το πρόγραμμα της Κέρκυρας που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια ε, και τα καταργεί και τα εντάσσει όλα, τα βάζει όλα μαζί να δουλέψουν, να, να, να λειτουργήσουν όλα μαζί... σε έναν καινούριο υπερφορέα... που φτιάχνει πανελλαδικής εμβέλειας... που λέγεται ΕΟΠΑΕ... Εθνικός Οργανισμός για την Πρόληψη και την Απεξάρτηση. ΕΟΠΑΕ είναι το, τα αρχικά. Άρα λοιπόν καταργείται το 18 Άνω το όνομα. Άρα και η ταυτότητά του και η ιστορία του. Το, και θεά, το ίδιο ο Κανά, το ίδιο το Ιανός... το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη... στα υπόλοιπα κτλ. Και μπαίνουν όλα μαζί κάτω από την ομπρέλα μέσα στο ΝΕΟΠΑΕ, ο οποίος όμως θα είναι ένας φορέας του κράτους μεν, αλλά ιδιωτικού δικαίου. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ε, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσεις για να... Πάρει κάποια υπηρεσία, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, γιατί και ο κανά είναι ένας οργανισμός κρατικός ιδιωτικού δικαίου που είναι δωρεάν για τους χρήστες. Ιδιωτικού δικαίου όμως σημαίνει ότι έχει μια ευελιξία στη διοίκηση, θα δικείται δηλαδή από ένα διοικητικό συμβούλιο που θα ορίζεται από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, από την κυβέρνηση δηλαδή, άρα η διοίκηση θα έχει μια... Ε, πολιτική χρειά που θα αλλάζει καθώς θα αλλάζουν οι κυβερνήσεις Θα έχει μια ευελιξία άλλη ως προς τα οικονομικά του Πώς τα χρηματοδοτείται, τι θα τα κάνει τα χρήματα κτλ θα μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει ή να συγχωνεύει τμήματα Και φυσικά θα έχει και μια άλλου τύπου ευελιξία από αυτή που έχει το δημόσιο, το, η αμυγός δημόσια υπηρεσία όσον αφορά τα εργασιακά δηλαδή τις σχέσεις εργασίας που θα υπάρχουν με τους, με τους εργαζόμενους. Θα έχει τη δυνατότητα πιο εύκολα πούμε, να παίρνει ανθρώπους με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ορισμένου χρόνου. Όχι ότι δεν υπάρχουν και στο δημόσιο αυτά έτσι, αλλά εκεί υπάρχουν κάποιοι φραγμοί που τώρα έρονται και έχει μια άλλη μεγαλύτερη ευελιξία. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πούνε πόσοι εξαρτημένοι σα ήρθανε φέτο Πώ έπρεπε να έρθουν κανονικά, 100. Ωραία, τα κλείνουμε τα 10 τμήματα. Πού ήταν για αυτού του 100, α πούμε. ένα ναι, παράδειγμα, ναι, α να... πούμε. Ναι, θα μπορούσε να λειτουργήσει να... έτσι. Ε, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αν κάποιο άνθρωπο, λέμε τώρα, θα έρθει με μπλοκάκι να δουλέψει. Ναι. Αυτό πάει να πει ότι θα είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να έρθει για μία, δύο, δέκα, είκοσι φορέ να μην ξανά έρθει. Ποια να πάει σε κάποια άλλη δουλειά. Ναι, συνήθω γίνεται με σύμβαση αυτό εξάμεινο χρόνου. Είναι επαγγελματίε και... ψυχή υγεία που δουλεύουν με μπλοκάκι παροχή υπηρεσιών. Και, και σπάει το θεραπευτικό συνεχέ που εξήγησε πριν ο Γιώργο. Αυτό ακριβώ ήθελα σημαντικό. να ναι, ρωτήσω. Ναι, ναι. που Είναι από τα πιο σημαντικά. Θα έρθει κάποιο ο οποίο δεν θα γνωρίζει πώ λειτουργείτε, την επικοινωνία σα, τι σχέσει σα. τι θα είναι στην κοινότητα αυτή. Και είναι ένα χώρο που αν δεν επενδύσει και εσύ ο ίδιο συναισθηματικά με έναν τρόπο. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή με τη Μαρία: Δεν μπορεί να τον εμπνεύσει τον, τον εξαρτημένο, τον θεραπευόμενο, ότι αυτό ενδιαφέρεται πραγματικά γι' αυτό που κάνει. Πολλέ φορέ μα έχουν πει τα παιδιά: Εντάξει, στη δουλειά σα κάνετε, είστε δημόσια πάλι και όλα αυτά. Αλλά το νιώθουν όμω ότι είμαστε εκεί πέρα να του βοηθήσουμε. Ε, και αυτό πρέπει να το νιώθει κι εσύ για να του το μεταδώσει και να το καταλάβουν. Ε, θα σε καταλάβουν αν να κάνει τη δουλειά σου σε λίγο καιρό θα φύγεις και δεν είναι καθόλου βοηθητικό. Να... Έχω, έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους συζητήσεων, <laughs> <laughs> και... γι' αυτό πήραν το περιθώριο και φύγανε. Άρα το μεγάλο διακύβευμα αφενός είναι ότι η απεξάρτηση φέρει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έτσι κι αλλιώς πλήττεται από παντού, έτσι, το Εθνικό Σύστημα υγεία το ένα ζήτημα μεγάλο είναι αυτό που αφορά όλη την κοινωνία. Φεύγει από το εθνικό σύστημα υγείας. Αυτά είναι ιστορικά προγράμματα τώρα το 18 Άνω μέσα στο ΕΣΥ. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε μέσα σε ένα άσυλο, έτσι μεγάλο ψυχιατρείο, με μια άλλη αντίληψη, όχι ασυλιακή, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, αλλά φεύγει από εκεί. Ε, το, το, ένα το, το ένα πράγμα που, το βασικό που κάνει ο νόμος είναι αυτός και το άλλο είναι ότι μας βάζει να λειτουργούσουμε όλοι μαζί χωρίς να διασφαλίζει ότι ο καθένας θα μπορεί να έχει την δική του ιδιαιτερότητα, Αυτό. αυτοτέλεια, κουλτούρα και φιλοσοφία. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι πλούτος για την κοινωνία να υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεραπευτικές προτάσεις. Και πολύ σημαντικό για τους εξαρτημένου να έχουν... Άρα. να επιλέξουν ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλου. Δεν διασφαλίζει λοιπόν ο νόμος... ότι θα διατηρηθούν κάποιες ιδιαιτερότητες... Ε... Άρα, ε, δεν ξέρουμε αν θα. όλα αυτά που είπαμε τώρα, δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μην αλλάξουν τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα αλλάξουν και πόσο γρήγορα θέλουν να το θέσουν σε εφαρμογή. Αλλά, όπω και να το κάνουμε, ο νόμο έχει τη δική του δυναμική. Μετά από κάποια χρόνια, όλα αυτά μπορεί να είναι παρελθόν. Θα χαθεί, δηλαδή, μία θεραπευτική πρακτική που έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Και, ε, και τα υπόλοιπα προγράμματα, και του και θεά. Και του Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Δηλαδή θα, θα χαθεί μια εμπειρία χρόνων που είναι πολύτιμη, τέλο πάνω δεν διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο φόβο και κινδυνό και είναι για το μέλλον, για τα παιδιά που είναι τώρα, δηλαδή στη χρήση. Δεν ξέρουν, αν δεν ξέρουν, αν θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα, να επιλέξουν ένα πρόγραμμα που να του ταιριάζει έτσι, και να μπορούν να βγουν από το, το, το, τη σκοτεινιά τη εξάρτηση είχε βγει μία χαρακτηριστική, ένα χαρακτηριστικό σκίτσο, αν θυμάσαι, που ήταν η μηχανή του κοιμά και μέσα στην μηχανή έπεφτε το 18, το Κεθεά, Κανά, και έβγαινε να κοιμάς ο ΕΟΠΑΕ, ο καινούργιος φορέας. Ναι. Ήταν πολύ αντιπροσωπιστικό σε αυτό που πάει να γίνει και αυτό που λέει η Μαρία, χάνουν, χάνουν ταυτότητά τους τα προγράμματα. Πού θα πας ακριβώς, Ωραία, θα πάω στον ΕΟΠΑΕ. Ούτε το όνομα δεν μπορεί να, ναι. να εμπνεύσει κάτι Ούτε το όνομα Δηλαδή στο συμβουλευτικό έρχονται άνθρωποι Γιατί εμείς, εμείς τους βλέπουμε που είναι από την πιάτσα Ας πούμε ναι. την πρώτη του επαφή Και λένε πήγα εκεί και δεν μου άρεσε Ήρθε εδώ γιατί μου αρέσει Αντίστοιχα ε, δεν Μπορεί να μην ταιριάζει σε κάποιους Επιλέγουνε, ξέρουνε πάρα πολύ καλά Οι εξαρτημένοι τι πρεσβεύει κάθε πρόγραμμα, μαθαίνονται αυτές τι πληροφορίες. Επομένως, ο καθένα επιλέγει αυτό που ταιριάζει ή του που νόθετο νο... του ταιριάζει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτή η επιλογή, δηλαδή, και στη θεραπευτική πορεία στη συνέχεια. Τώρα, άμα γίνουμε όλα ένα πράγμα, μια θεραπευτική σούπα, ε, θα είναι, πραγμα... είναι καταστροφικό. Φυσικά, αυτό γίνεται στη συνέχεια της υποτίμησης και της υποβάθμισης <σφυσίλωνο> τη <σφυσίλωνο> δημόσιας υγείας. Και είναι καθαρά οικονομική λ δεν είναι θεραπευτική. Αυτό που μα πήρεξε εμά περισσότερο. Δηλαδή, αναρωτιόμασταν γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή, πώ θα βοηθήσει του θεραπευόμενου, του εξαρτημένου να πάνε καλύτερα και δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει αυτό. Είναι καθαρά οικονομική λόγια. Δηλαδή, όλο αυτό, αυτό που ακούγεται, οι παρεμβάσει και οι μεταρρυθμίσει που θα γίνουν, είναι καθαρά για οικονομικού λόγου. Δεν αποβλέπουν ε, στην καλύτερη θεραπεία και στην καλύτερη παροχή. Ε, υπηρεσιών υγείας ας πούμε στον κόσμο δεν, δεν, δεν του ενδιαφέρει αυτό Μα φυσικά μα θέλανε καλύτερα αποτελέσματα θα μπορούσαν απλά να σε δώσουν περισσότερα εφόδια Άκριβώς. ενώ θα μπορούσαν να σα δώσουν δύο θέατρα Γιατί να... χαλάς κάτι που πάει ήδη καλά mm. για να φτιάξεις τι ναι, Πάει καλά ναι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις αδυναμίες ή τις δυσκολίες μας okay. θα, θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι αλλά δεν υπάρχει κάποιος λόγος καλός, να φανταστούμε ότι χαλά κάτι που λειτουργεί καλά, έχει καλά αποτελέσματα. Και ε, έχει έναν αντίκτυπο πούμε, στην κοινωνία. Δηλαδή, τα ξέρουν τα προγράμματα στη, στην κοινωνία, τα σέβονται. Έχουν μια, μια καλή ιστορία. Εδώ βλέπουμε και αυτό που είπατε για το... Θες να συμπληρώσει για το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό το είχαμε δει και αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά από ό,τι θυμάμαι στα, στα πανεπιστήμια. Mm -hmm. Από εκεί που υπήρχαν ε, τα Πριτανικά Συμβούλια, τα οποία μεταξύ τους ή καθηγητέ, εκλέγαν ένα στον τον Το Το αυτοδιοίκητο. Ναι. Ε, ε, ξεκινήσανε να μιλάνε για, τα, για αυτά τα συμβούλια, τα διοικητικά, τα οποία θα επιλεγούντουσαν κάπως από κάπου αλλού θα ήταν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την κοινότητα, την πολυτεχνική τη, την κοινότητα την ακαδημαϊκή ρε παιδί yeah. μου, θα ήταν κάποιοι άνθρωποι φύτευτοι και θα μιλάγανε μόνο για business, για το πώς θα κάνανε business και πώς θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερα deal ε, για την έρευνα για τις σχολές που κάνουν έρευνα για τις υπόλοιπε, ε, οι χρηματοδότηση okay. ουσιαστικά μειώνόταν κατά ε, ε, εκατοντάδες της 100. Mm -hmm. Ε, κάπως έτσι, με τις διαφορές, ό,τι συμβαίνει στην παιδεία συνεχίζει να συμβαίνει και στην υγεία. Δηλαδή τα πράγματα που μας είπανε και οι άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι φυσικά έχουν τρομερό φόρτο εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία στην Αθήνα και προφανώς με μειωμένο προσωπικό δουλεύουν όλοι και κάνουν δύο και τρεις δουλειέ μαζί και αυτό δεν βοηθάει ουσιαστικά τους ίδιους τους ασθενείς που έρχονται. έτσι γιατί δεν μπορούν να πεξέλθουν είναι σε καλή κατάσταση για να βοηθήσουν, τους ανθρώπους πηγαίνουν και με αυτούς τους τρόπους νομίζω και με το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα ορίζεται από την κυβέρνηση, είναι πολύ σκοτεινή ε, κατάσταση. Ε, στο νόμο υπάρχουν αρκετές σελίδε που ορίζουν πια εσύ είναι οι αρμοδιότητες του δικητικού Συμβουλίου του Νέου Οργανισμού και μάλιστα του διοικητή, Ξεχωρίστε σελίδες για το διοικητή. Φαίνεται ότι έχει πάρα, πάρα, πάρα πολλές αρμοδιότητες, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να αξιολογεί το έργο του Δηλαδή, είναι, να, να ανοίγει και να κλείνει τιμήματα, να προσλαμβάνει και να πολύ προσωπικό. Είναι τεράστιε. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Φτιάχνουν και, και επίση και για τους συμβούλους του συμβούλου του. Δηλαδή, φτιάχνουν ένα διοικητικό κομμάτι, α πούμε, γραφειοκρατικό ε, τεράστιο. Και από κάτω στο περιεχόμενο, τι υπηρεσίες τα παρέχει ακριβώς, δεν είναι τόσο αναλυτική. Δεν εμφανίζεται ούτε μία φορά η λέξη θεραπευτική κοινότητα. Στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα, θεραπεία ή ψυχοθεραπεία. Αποουσιάζουν αυτές τις έννοιες από τον νόμο. Μάλιστα εισάγει ε, ε, ε, ε, μία έννοια που εγώ δεν την έχω ξανακούσει. Νομίζω δεν υπάρχει. Ξηρό απεθυσμός. Ναι, είναι μια έννοια για την απεξάρτηση χωρίς υποκατάστατα, από ό,τι κατάλαβα. Και έχει έτσι μια διαχειριστικού τύπου λογική, ο, θα μπορεί να μπαίνει σε μια ενιαία πύλη εξαρτημένο, ε, να πλοηγείται, ας πούμε, και όπου υπάρχουν καινέ θέσεις, για να μην έχουμε καινέ θέσεις και αναμονές, με κάποια θεραπευτικά πρωτόκολλα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, δεν περιμένεις από ένα νόμο να αναπτύξει τα πάντα, αλλά προδιαγράφει μία διαχειριστική λογική ναι. ένταξης και πλοήγησης μέσα ναι. στο σύστημα ναι. των υπηρεσιών απεξάρτησης. Θα λέει Πολύ διαλαστικό για τον εξαρτημένο της πιάτσας ναι, ναι, αυτό. Ναι, αυτή <laughs> το περίοδο δεν έχει θέση στα δύο στεγνά προγράμματα. Έχει τη Μεθαδόνη και θα πας. Ναι, ναι, εκεί θα πας. Μα δεν θέλω να πας στη Μεθαδόνη, το σου λέει. Εκεί έφυγες τη θέση. Είδε, ναι. έχουμε, μη, έχουμε ένα κενό στο πρόγραμμα της Λάρισας, ας πούμε. Μα... Μπορεί να έχει ξεκινήσει να κάνει στην Αθήνα κάτι. Θα πάει εκεί, γιατί εκεί έχουμε κενό. Και μετά την επανένταξη θα την κάνει κάπου αλλού. Γιατί η επανένταξη προβλέπεται να είναι κάτι ξεχωριστό. Όχι έτσι το κάνουμε εμεί τώρα. Κάτι ξεχωριστό με, από τα προγράμματα, τα θεραπευτικά. Άρα αυτό πάλι σπάει τη θεραπευτική κοινότητα Ακριβώς. που θα έχει ε, ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Και όπως δεν έχουμε ακριβείς πληροφόρεις αυτή τη στιγμή. Πώς θα, πώς θα εξελιχθεί αυτό ο φορέας δηλαδή ξέρουμε τον νόμο όσο το ξέρουμε τέλος πάντων δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει και το κακό είναι ότι δεν ξέρουν και αυτοί πώς θα λειτουργήσει <laughs> και μάλλον δεν τους ενδιαφέρει πώς θα λειτουργήσει <laughs> αυτό είναι το χειρότερο ε, OK, άρα σε εσά τώρα υπάρχει κάποια αναμονή, περιμένουν κάπω να τελειώσει και αυτή ναι, η χρονιά. Ναι, για, για να, να. Πριν φτάσουμε και όταν ψηφίστηκε, όταν έσκασε αυτή η πληροφορία ότι θα, θα γίνει διαβούλευση, τότε μιλάμε πριν ένα χρόνο, ε, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στη μονάδα. Είχε ακουστεί ότι θα πάει σε διαβούλευση πριν τα Χριστούγεννα, λέγανε, και θα ψηφιστεί αρχές του χρόνου. Mm. Πέρασε αυτό, Εμείς αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες κινητοποίησεις ε, με συναντήσεις με το Σύλλογο, συναντήσεις με διάφορους άλλους φορείς κάναμε συναυλία μετά τα Χριστούγεννα, κάναμε διάφορες κινητοποίησεις και προχωρούσε ο καιρό. κάποιες φορές δεν υπήρχε καμιά πληροφόρηση λέγαμε κάτι πάγος εδώ πέρα, ελπίζαμε. Έρχεται μετά ο, ο Μάρτης, ξαναναζωπυρώνεται το θέμα Ξανακάνουμε πάλι κάτι συναυλίε. τότε, όχι, mm. κάτι, κάτι εκδηλώσει και όλα αυτά. Πάλι δεν, δεν ακούγαμε τίποτα. Όπως στη Μονάδα... Ούτε, τίποια... ούτε, ούτε, ούτε θετικό, ούτε αρνητικό. Δεν ούτε αρνητικό. υπήρχε τίποτα, συγγή, ούτε από τα μέσα Εμεί όμω όμως ήμασταν αναστατωμένοι σαν θεραπευτές mm. και αυτό φυσικά παίρνουν να εξωτεραπευόμενος. Έτσι, δηλαδή... Πολύ σημαντικό. Mm. Ε, Γιατί δηλαδή, ζουν όλη τη μία Ναι. Και πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία πώ είναι η θεραπευτική ομάδα. Αν είναι καλά, θα δει να είναι καλά και η κοινότητα, αςούμε, η, mm. η μονάδα. Αν δεν είναι καλά η θεραπευτική ομάδα που οποιαδήποτε άποψη, είτε στις μεταξύ τους σχέσει, όλα αυτά, δεν πάει καλά η κοινότητα. Mm. Είναι πολύ. είναι αλέντερο. Αλέντερο αυτό το πράγμα. Οπότε ελπίζαμε ότι ίσω δεν θα γίνει. Και αφού κάπως είχαμε... Δεν ξέρω αν είχαμε φυσυχαστεί, εντάξει, δεν, δεν ξέρουμε τίποτα βασικά. Έρχεται το καλοκαίρι, εκεί που κάναμε κοντά στις εκδηλώσεις, κάπου εκεί δεν ήταν, Και λέει ότι θα ψηφιστεί σίγουρα τώρα. και Θα ψηφιστεί πριν κλείσει η Βουλή. Τελειωτικά, α πούμε. Α, περιμέναμε αν θυμάμαι και τις ε, ε, εκλογές της... Τις ε, Ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές. Ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε ότι αν... Με, με, αδύ, ακουγόταν διάφορε φήμες ότι αν πάρει κάποιο ποσοστό πιο χαμηλό και όλα αυτά δεν θα, <συσίλια> δε θα <συσίλια> προχωρήσει. <συσίλια> και όταν <συσίλια> είδαμε το ποσοστό ίσω λέγαμε εντάξει ίσως να μην προχωρήσει και αμέσω μετά είπανε θα προχωρήσει κανονικά δεν, δεν άλλαξε κάτι. Κάναμε πάλι κάποιες κινητοποίησεις τότε. Και τελικά ψηφίστηκε 2 του Αυγούστου. Ε, ο ο ΜΕΣΑ λέει ο νόμος ότι θα μπει σε λειτουργία από 1η-1η του 25. Ναι. Αλλά μας έχουν ζητήσει να επιλέξουμε όλοι οι εργαζόμενοι της απεξάρτησης, ε, όλοι, σε όλη την Ελλάδα λέει, που θέλουμε να... Αν θέλουμε να, να ακολουθήσουμε την απεξάρτηση στο νέο φορέα που θα λέγεται ΕΟΠΑΕ ή αν θέλουμε να μείνουμε εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία. Γιατί εμείς εδώ, α πούμε, το 18 Άνω, επειδή είναι... Μία μονάδα του ψυχιατρικού νοσοκομεία δική, με όλη αυτή τη βέβαια την ανάπτυξη που έχει, είμαστε υπάλληλοι του νοσοκομείου για την απεξάρτηση μεν, αλλά είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου του νοσοκομείου. Και καλούμαστε να πάρουμε τώρα, είμαστε μπροστά σε αυτό το δίλημα, να πάρουμε μια απόφαση, έληξε αυτή η οριστου χρονου του νοσοκομειου και καλουμαστε να από 1η Νοέμβρη, αν μακρι... θα ακολουθήσουμε την απεξάρτηση στον ΑΠΑΕ ή αν mm. θα μείνουμε υπάλληλοι του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αντικής, που και αυτό καταργείται και κλείνει και γίνεται δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, βέβαια. Αλλά αυτά ναι, πούμε, τα είπαμε σε άλλη εκπομπή. Ναι, ναι, ναι, ναι, στην ναι. περιφέρεια. Ναι. Και ήταν μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ήταν μέχρι, στην αρχή ήταν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αποφασίσουμε, μετά μας δώσαν μια παράδειση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέχρι πρώτη δηλαδή Νοεμβρίου. Και τώρα έχει τελειώσει. Όσοι δηλώσανε, δηλώσανε να μείνουν. Και, και το ζήτημα πιο ήταν ότι... Ε, δεν δόθηκε η δυνατότητα, δηλαδή... Κάποιοι άνθρωποι είναι οι περισσότεροι που μαθαίνουν στο εκεί πέρα και είναι κάποιοι μόνιμοι δόθηκαν τη δυνατότητα στου ανθρώπου που είναι μόνιμοι να, να μπορούν να πάνε για τρία χρόνια εκεί πέρα, να δούνε πώ είναι όλο αυτό και να μπορούν να γυρίσουν πάλι στο, mm. στο δίκτυο πίσω. Στου υπόλοιπου δεν δίνεται. Δηλαδή, ή υπογράφει και πα, ή υπογράφει και δεν πα. Ποτέ, ή δεν υπογράφει και δεν πα. Τώρα ελπίζουμε βέβαια μήπω ε, όσοι δεν υπογράψαν που είναι αρκετοί μήπως μπορέσουμε να, με κάποια απόσπαση από το δίκτυο να, να συνεχίσουμε να είμαστε στην απεξάρτηση. Στην απεξάρτηση. Και okay, άρα έχει και διλήμματα ε, που έχει απλά εργασιακό. δηλαδή ναι, ναι, ναι. Και είναι αλλαγή εντελώ του. Εντελώς, εντελώς. Άρα αυτά τα πράγματα προφανώς δεν ξέρω αν τα είχαν προβλέψει. Αν, ε, ή μάλλον το είπε και εσύ πριν ότι δεν νομίζω να του πολύ απασχολεί. Δεν του Πιστεύω δεν του απασχολεί καθόλου. Φαίνεται ότι θέλανε να φτιάξουν ένα νόμο και κέλυφος και όπως ξέρετε οι νόμοι δεν αλλάζουν εύκολα. Δηλαδή ένας νόμος έχει μια προοπτική, ένα μέλλον 20 χρόνια, μπορεί και 30. Και στην πορεία θα χρειαστεί αυτός ο νόμος, όχι, όπως έχει πει ο ίδιος ο Εφυπουργός, πάρα πολλές διαπιστωτικές πράξεις και αποφάσεις για να τεθεί σε λειτουργία. Οι δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θέλουν να γίνουν ή όχι. Και ε, βέβαια είναι και ένα θέμα τι αντιστάσεις μπορούμε να έχουμε και από εκεί και πέρα για να κρατήσουμε ό,τι έχει φτιαχτεί να μην χαθεί, να μην εξαφανιστεί. Αυτό που έχουμε δηλαδή να, και το λειτουργούμε να το σώσουμε. Να να το σώσουμε. <laughs> το ε, έχουμε διαβάσει και κάποιες φεδρές ανακοινώσει του, του κύριου... Πατζόπουλου. Ε, σε σχέση με... Οι οποίες κατατάσσουν ε, βασικά μέσα από αυτές τις ανακοινώσεις π.χ. εγώ προσωπικά, δεν λέτε εσείς κάτι κατανοώ απόλυτα ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση και είναι στρατευμένος ε, από μια θέση που δεν βλέπει με καλό μάτι όλες αυτές τις αλλαγές και τις θεραπευτικές κοινότητες και ομάδες Έτσι, είναι από μια... Εγώ βλέπω ότι είναι μια πλευρά των ανθρώπων ε, των ανθρώπων είναι, είναι κάπω elite Έτσι. Και οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ζητήματα μπορούν να, τα, να αυτοί τα δημιουργήσαν και να λύσουν μόνοι του. Είναι β' κατηγορία άνθρωποι για κάτι τέτοιου κυρίου. Οι οποίοι κύρια μα ψάξουμε και το παρελθόν θα δούμε ότι έχουν δέκα πτυχία μέσα σε τρία χρόνια. Ξέρετε πώ mm. παίρνουν πτυχία οι mm. δαπίτε σχολεί μου. Δεν ξέρω πώ παίρνουν πάντως, έτσι. Mm. Ε, όχι, η αλήθεια mm. είναι αυτό. Εγώ το, το προσπογράφω και οι ανακοινώσεις αυτέ από τόσο έτσι, ένας υπουργό, σπουργός δεν είναι ναι. ε, καταλαβαίνουμε και το πού το πάει και όλη η κυβέρνηση γενικά με όλα αυτά που ασχολείται δεν ξέρω αν πηγαίνει κάτι καλά αυτή την περίοδο και δεν ξέρω ποιε είναι οι προοπτικές να πάει καλά το πιο το είπατε εσεί ότι κάθε φορά που κινητοποιεί το κόσμος ε, προφανώ, επειδή και αυτοί δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν μια τια κατάσταση γιατί δεν είναι και γνώστες, ε, χαλαρώνουν λίγο Απλά πάντα έχουν το χρόνο στον πλευρό τους, mm -hmm. έτσι. Ε, λένε ότι, οκ, okay, μέχρι να καμφθούν οι αντιστάσεις, εμείς έχουμε το χρόνο μαζί μας, σύμμαχο. Δεν θα μπορούν συνέχεια αυτοί να... εκεί αν χρειαστεί θα σας βαρέσουμε όπως τους πυροσβέστες, όπως όποιο έρθει εδώ να ζητήσει το δίκαιο, το δίκαιο του και αυτά. Εντάξει, έχουμε και εμείς απαντήσεις μας. Ε, Α ελπίσουμε φυσικά να μην φτάσουμε σε αυτά τα σε τέτοιε καταστάσεις να πούμε ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να πλαισιώνει όλες τις, ε, τις εκδηλώσεις τις ε, παραστάσεις μαρτύριας και γενικότερα τον αγώνα των ανθρώπων αυτών για να παραμείνουν ζωντανές ή θεραπευτικές κοινότητες εγώ το ζωντανέ το είναι, είναι η θεραπευτικες κοινότητε εγω το λεω ετσι πολυ γενικα αλλα αυτη ειναι η ουσια ε, και τι άλλο να πούμε εντάξει είναι αυτό πολλές φορές λένε για αυτό που πάει να γίνει τώρα με τον το ότι είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δηλαδή η τάση της Ευρώπης είναι στο υποκατάστατο σούμε, στην, στη θεραπεία κυρίως με υποκατάστατα. Αυτή είναι η τάση της Ευρώπης. Είναι πιο φθηνό. Okay. Ε, Λειτουργεί δεν... αυτό, ξέρετε. Ότι... Ναι, συντηρεί, συντηρεί. την εξάρτηση αυτό κάνει. Το υποκατάστατο. Όμως είναι στενή η του γιατί αυτή τη στιγμή η υποκατάσταση, ακόμα και αν εξυπηρετεί κάποιους στόχους, ε, αφορά μόνο την εξάρτηση από τα οποιο mm -hmm. Ενώ σήμερα μιλάμε για πολυτοξικομανία, για εξάρτηση από ε, συνθετική κάναβη, κοκαίνη, σίσα. Για όλα αυτά δεν υπάρχει υποκατάσταση. Υπάρχει μόνο για την ηρωίνη και τα οπιοειδή uh -huh. Η οποία ηρωίνη ε, Γενικά έχει πέσει. έχει πέσει πολύ σε ποσοστά Χρήσης, δηλαδή εξακολουθεί να έχει Μάλλον τον πρώτο, να είναι πρώτη Σε αριθμό, όχι τόσο η μάλλον Με τρόπους από το στόμα Ή καπνιστή Στα ποσοστά, δεν είναι αυτό που ήταν τη δεκαετία Του 80 και του 90 στην Ελλάδα Α, Αλλά ε, έχουν μπει δηλαδή πολλές συνθετικές ουσίες στην αγορά ας πούμε, και στην, στην κοινωνία που δεν, για αυτές δεν υπάρχει υποκατάσταση. Άρα για αυτές τι σκέφτονται. Ξηρόπεθισμό ίσως Όπως τον ονομάζεται Πρέπει να πούμε και στην ορολογία Δεν μας έχουν πει κάτι Κάποια ιατρικά πρωτόκολλα που δεν τα ξέρουμε Δεν μας έχουν πληροφορές ακόμα γι' αυτό Μας εξευρωπαίσουν με αυτές τις αγεννούριες λέξεις Και την ορολογία τους Αυτό προσπαθούν οι άνθρωποι από ό,τι καταλαβαίνω Και εμείς είμαστε μάλλον πολύ πίσω Και τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα πεισοδρομικά Εμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ Οκ, okay, πολλές πληροφορίες, mm -hmm. ε, πα, ειλικρινά πάρα πολλές πληροφορίες ε, έχουμε λάβει. Ε, τι άλλο δεν συζητήσαμε. Ε, θα μου πείτε τι είδου ε, πορείε, ε, διαμαρτυρίες και... Ε, βλέπουμε και σήμερα έχει μια εκδήλωση, να πούμε, στο κέντρο ε, και γίνονται συχνά πυκνά και πού μπορεί ο κόσμος να πληροφορείται για να βλέπει τι δράσει και όλα αυτά που γίνονται ναι. Σίγουρα διαδικτυακά κάπου Κυρίως διαδικτυακά Εγώ yeah. είδα ότι στη σελίδα π.χ. του 18 Άνω facebook ανεβαίνουν αρκετά πράγματα yeah. Ναι. Ε, στην σελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων Του Ψυχιατρικού Νοσοκομεωτικής ε, ε, Πολύ δουλειά επίσης κάνουν Σύλλογοι Οικογενειών του και Θεά έχουμε έτσι κοινή πορεία σε ό,τι ε, uh -huh. α, κινητοποιήσεις έχουμε κάνει με το κεθά και με, τη, με το Σύλλογο Γονέων, το κεθά Εκεί, βασικά. Ωραία. Ε, εγώ να το ρωτήσω αυτό που λέγαμε από την αρχή, έτσι να, να ανοίξει κουβέντα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, δεν ξέρω αν άφησαμε κάποια πράγματα εκτός του νόμου. Γενικότερα, μου είπατε αρκετά... Ε, μου είπατε ότι μέχρι και οι ίδιοι δεν ξέρουν ακριβώς τι πάμε και βλέπουμε. Ναι. Είναι έτσι μια νοοτροπία που γυρνάει αιώνε πίσω. Δεν θα πω έναν αιώνα. Ξέρουν πώς θα, θα στήσουν το διοικητικό κομμάτι. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Και γι' αυτό είναι το σημαντικό, μάλλον ναι. για να μπορούν να ελέγχουν τη χρηματοδότηση. Ακριβώς. Λοιπόν. Αυτό δηλαδή. Η τάση τη πολιτική εξουσία, άμα θέλει κάτι να το ελέγξει, είναι να το μαζέψει, να φτιάξει έναν υπερσυγκεντρωτικό οργανισμό από το να έχει διάφορα κέντρα, δεξιά και αριστερά, που εμεί λέμε ότι είναι πλούτο να υπάρχουν, θα μπορούσαν και να συντονιστούν καλύτερα. Δεν λέω να λειτουργούν ασυντόνιστα, αλλά έχουν δημιουργηθεί από την, ίδια, από την ανάγκη τη κοινωνία. Δηλαδή, εμεί δεν είχαμε σκοπό να ανοίξουμε τμήμα τζόγου, να δώσω ένα παράδειγμα. Mm -hmm. Προέκυψε ο τζόγο. Και τώρα δεν προλαβαίνουμε. Εμείς είχαμε τμήμα για το... Λε, φέρνω ένα παράδειγμα, τμήμα διαδικτύου. Τέντε, τέντε. Αλλά δεν μπορούσαμε να πούμε όχι στον άνθρωπο που έκανε τζόγο μέσα από το διαδικτύο. Και κάναμε τμήμα τζόγου. Από τα αιτήματα έγινε. Το ίδιο και τα προγράμματα γυναικών. Δεν είχαμε στο προγραμματισμό μας πρόγραμμα γυναικών. Δεν το είχαμε σχεδιάσει. Υπήρχαν αιτήματα εξαρτημένων γυναικών. Ε, στην αρχή ήταν το 18ο κοινό ήταν ναι. άντρε και γυναίκε. Στην πορεία ναι. μετά, σαν έτοιμα. Επει, επειδή mm. πάντα ήταν μειοψηφία. Ήταν μεικτό. Φυσικά δεχόμασταν και γυναίκε, αλλά πάντα ήταν μειοψηφία. Οπότε, ναι, φανταστείτε, α ναι. πούμε, μια Ηταν μια άνδρες και δυσκολίε σαν επειδη είχαν περάσει και γυναικε αλλα παντα ηταν μειοψηφια οποτε φανταστειτε μια πουμε μια ομαδα θεραπευόμενων που ηταν δυο γυναικε και οχτω αντρε η φίλου. Και έτσι καταλάβαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι ξεχωριστό για τις γυναίκες. Και υπήρχε τότε η δυνατότητα να το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, έτσι. Mm -hmm. δηλαδή, η ανά, Δηλαδή, το 18 Άνω φτιάχτηκε από τα κάτω, αυτό θέλω να πω. Και μετά νομο, νομοθετήσανε γι' αυτό... Μέχρι το 1991 δεν είχαμε κάποια. που λειτουργούσαμε ήδη τόσα χρόνια, δεν αναγνωρίζονταν το πρόγραμμα επισήμω από τα δικαστήρια, ας πούμε, και από τη στρατολογία, για να μπορούν να παίρνουν αναβολή στράτευσης okay. οι θεραπευόμενοι, οι εξαρτημένοι που ήταν ενταγμένοι και τα δικαστήρια να το αναγνωρίζουν. Φτιάχτηκε τότε με μια υπουργική απόφαση που την είχε κάνει η Γιάννα Κουτσίκου. Ε, τη δεξιά υπουργό, η οποία όμω επειδή είχε διαταλέσει και ψυχίατρο ναι, μέσα ναι, ναι, στο ναι, ναι, ψυχιατρικό όχι, ναι. νοσοκομείο Αττική, ήξερε τη λειτουργία τη ομάδα ναι, ναι, μα. Ξέρω, ναι. Θέλω να πω ότι φτιαχνόταν από τι ανάγκε τη κοινωνία και, τέλ... και στην πορεία, α πούμε, ερχόταν η πολιτεία να νομοθετήσει ή και να μην νομοθετήσει. Γιατί πολλά τμήματά μα είναι στον αέρα. Ξέχασα, Μαρία, το πρόγραμμα φυλακών, Ναι, ναι. Το πρόγραμμα ναι. την παρέμβαση που κάνει 18 φυλακέ. Εγώ κιόλας από εκεί ξεκίνησα, δηλαδή όταν είχα προτερρήθει το 2018 το 2000, τότε μου είχε πει η κυρία Μάτσα, Γιώργο μου λέει θα πας ε, στι φυλακές με την άιμνη στη Μαρό Ισταθείο, μια καλή συνάδελφη που την έχουμε χάσει εδώ και κάποια χρόνια και έτσι η πρώτη μου μέρα στο 2018 ήταν ε, στο ψυχιατρείο του Κορυδαλού. Στα δύσκολα δηλαδή η ξεκίνηση. Ε, από εκεί ξεκίνησα και έμεινα 6 χρόνια σε αυτές τις ομάδες. Και εγκλεισμός και εξάρτηση. Εξάρτηση. εξάρτηση πολύ δύσκολος χώρος ε, και ένας χώρος πολύ ταμπού για μένα το τότε που το ξεκινούσα στα 28 μας σχόμουν περίπου δηλαδή, αρκετά τρομακτικό. μας κλειδώναν τρεις θέσεις φορές μέχρι να μπούμε στην κυρίως αίθουσα για να ε, για να κάνουμε την ομάδα και απλά συζητούσα πάρα πολύ με την Μάρα τότε και της είχα εκφράσει την ανησυχία μου και λέω με φοβίζει λίγο το περιβάλλον ε, mm. και οι άνθρωποι, ας πούμε, ήταν αρκετά, όχι φοβιστικοί. Ε, όλο αυτό που κουβαλούσα ίσως εγώ στο κεφάλι μου, mm. πώς είναι ο, ο, ο φυλακισμένο. Ε, mm. Και μου είχε πει το τιμάρο ότι αν κάνει σχέση μαζί τους, αν ε, καταλάβουν τι είσαι εκεί πέρα για να τους βοηθήσεις, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά όντω έτσι ήταν, και μετά από κάποιους δύο-τρει μήνες, ας πούμε, κι εγώ Μπόρεσα να λειτουργήσω. Ήρθαν και άλλοι συνάδελφοι μετά. Ε, ήμουν πολλά χρόνια με τον Μιχάλη, τον Ξεφαρά... που γερτάζω κιόλας σήμερα... και χρόνια του Βουλάκη. Και ήταν μεγάλο σχόλιο για μένα αυτό. Mm. Το κομμάτι των φυλακών. Και λειτουργεί ακόμα να φανταστάω. Και λειτουργεί ακόμα, ναι. Έχει αλλάξει βέβαια ο πληθυσμός ε, των φυλακών. Έχει πάρα πολλούς άλλο δαπούς, πλέον... Που δεν έχουν τόσο έτοιμα μεγάλο για, για απεξάρτηση. Πιο πολλοί έρχονται για κάποιο χαρτί που του δίνουμε. Ότι παρακολουθούν το θεραπευτικό πρόγραμμα. Εμεί κάναμε και ομάδα αποφυλακισμένων. Τότε και ακόμα γίνεται ομάδα αποφυλακισμένων. Που είναι η γέφυρα ουσιαστικά. Όταν αποφυλακιστεί κάποιο, να έρθει κατευθείαν σε οικία πρόσωπα που του έβλεπε και μέσα. Για να ενταχθεί στο πρόγραμμα των φυλακών του 2018. Okay. Και εκεί η θεραπευτική κοινότητα. Αυτό είναι μια συνέχεια ναι, ναι, ναι. πάλι. Ναι, εννοείται. Ναι. Και θε άλλο είχε, είχε και προκοινότητα εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή είχε, ήταν πιο οργανωμένα είχε μπει ναι. από ότι. κάναμε μια πιο, πιο πολύ ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, κάναμε ομάδε, έξι ομάδε Αυτή Αυτοί είχαν και κοινότητα μέσα. Δηλαδή, λειτουργούσαν, ε, του παίρνανε σε κάποιον ειδικό χώρο δικό του, ε, Ναι. Το, και το έχει ακόμα. Και το έχει ακόμα από το. Το Λοιπόν, ε, συνεχίζοντα, θα πάω τώρα στην ερώτηση. Η ερώτηση είναι, θα μπορούσε αυτή προφανώς να είναι και μια ξεχωριστή εκπομπή για να καταλάβετε γιατί ερώτηση μιλάμε ε, και επειδή από ό,τι φαίνεται δεν θα πάμε σε άλλο διάλειμμα, mm -hmm. θα μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση και για το τι κάνουμε, πώς προχωράμε ε, Η ερώτηση είναι για ποιο λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμα τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν ζητήματα με ουσίες, με και αυτά σε μία εποχή με τόση πολύ πληροφορία... που ξέρουν ότι αν γίνουν χρήστες, αν δοκιμάσουν... είναι πολύ εύκολο να μείνει στη ζωή τους αυτό το πράγμα... και να χάσουν κομμάτια από τη ζωή τους... γιατί πιστεύετε εσείς ότι ε, ο κόσμος, οι άνθρωποι, τα παιδιά... ακόμα ε, επιλέγουν να κάνουν κάποια χρήση. Ε, το λέω πολύ απλοϊκά ερώτηση. Θα μπορούσα να την πω και με τρεις διαφορετικούς τρόπου, αλλά ας το ξεκινήσουμε έτσι... Ε, γιατί και off-the-air έχουμε πει κάποια πράγματα ήδη. Μπορούμε να μιλάμε πολύ ωραία γι' αυτό. <laughs> γιατί, γιατί. Εμένα το, πρω... <laughs> Εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι γιατί είναι πολύ απελπισμένοι. Mm. Με τη ζωή του, με τον εαυτό τους. Με αυτά που φανταζόντουσαν θα είναι η ζωή του. Με αυτά που πιστεύουν ότι θα... θα βρουν σαν νέοι. Και η πληροφόρηση, η τεράστια αυτή πληροφόρηση δεν είναι και πάντα καλή, και πάντα θετική. Ωραίο το διαδίκτυο, αλλά μαθαίνεις και σκουπίδια. Μαθαίνεις και πολύ καλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τη δομή, την εγκυκλοπαίδια για να μάθεις διάφορα όπως κάναμε παλιά και τι ξεσκονίζαμε. Τα μαθαίνεις όλα με ένα γουγκλάρισμα που λέμε. Αλλά μαθαίνεις και πολλά άλλα πράγματα. Μαθαίνεις και νέουργες Τι Τις βλέπεις να... σε βίντεο να μπροστά σου πώς γίνεται. Βλέπεις τα πάντα. Πώς είναι όταν ε, την ακούς από αυτή την ουσία, βλέπεις ακριβώς, βίντεο, ακριβώς. πώς είναι trendy, ενώ είναι ακριβώς. pop πλέον αυτό. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολλά διέξοδα έχεις μπροστά σου, τόσο πιο εύκολο είναι να επιλέξεις τη χρήση ουσιών για να να απαλύνει αυτή την αίσθηση, την ασφυξία ή να, να, να νιώσεις προσωρινά ότι βρίσκεις μια διέξοδο δηλαδή οι νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ουσίες γιατί η να νιωσει προσωρινα οτι έχει μερικές ανθρωποι χρησιμοποιουν τι ουσιες είναι παντοδύναμη μπορεί να σου δώσει αυτό ακριβώ που σου λείπει τι σου λείπει αυτοπεποίθηση μπορεί να στη δώσει ε, έχεις άγχος, δεν μπορείς να αντιμετωπίσει την εργασία σου, ας πούμε τις εξετάσεις σου, δεν ξέρω εγώ τη τι, σχέση σου στο δίνει, μπορεί να στο το δώσει μπορεί να, μπορεί να να μεταμφιεστεί με χίλιου- δύο τρόπους ε, θες να απαλύνεις τον πόνο από ένα τραύμα ή από μια απώλεια, μπορεί να το κάνει ε, Δεν μπορεί να μιλήσει ένα κορίτσι ναι, σε ναι. έναν άντρα να τον φλερτάρεις Δεν μπορείς να φλερτάρεις, μπορείς να το μπορεί να φλερτάρεις μπορεί να το κάνει άμα κάνει χρήση. Μπορεί να γίνει ψυχή τη παρέα, α πούμε. Uh -huh. Ο μιλητη, είσαι συνασταλμένο, συνασταλμένη. Μπορεί να σου το δώσει. Φοβάσαι τι θα γίνει το αύριο, μπορεί να σου το δώσει. Νιώθει μοναξιά. Θα στην κουκλώσει τη μοναξιά. Μπορεί δηλαδή να πάρει πάρα αυτό ακριβώ που λείπει σε έναν άνθρωπο μπορεί να σου δώσει την ψευδέστηση ότι θα σου το δώσει και μπορεί προσωρινά να, να, να νιώσει ότι σου το δίνεται. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα από ό,τι έχουμε καταλάβει, έτσι. Αλλά προσωρινά ανακουφίζει αυτό το κενό. Ότα, λοιπόν, το ν ναι. και... Όταν λοιπόν... Το οποίο ξανάρχεται τότε δεν έχει. Ναι. Όταν λοιπόν οι δυσκολίε μεγαλώνουν γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που δημιουργεί αδιέξοδα, δεν δίνει διεξ αυτό που λέγαμε και πριν ότι το μέλλον πια φαίνεται απειλητικό για τον νέο άνθρωπο, δεν είναι το υποσχόμενο μέλλον. Άρα δεν το ονειρεύεσαι τι θα γίνω το μεγαλώσω Έχω πλάνα να κάνω αυτό, να κάνω άλλο, να κάνω εκείνο. Το φαντάζεται και νιώ, νιώθει ότι είναι μια απειλή που έρχεται, μια, ε, ένας βράχος που έρχεται να σκάσει πάνω σου. Όταν λοιπόν αυτό είναι απειλητικό και εσύ νιώθει μόνο, είσαι ανήμπορος, δυσκολεύεσαι να κάνεις σχέσεις, η οικογένειά σου είναι διαλυμένη, από την κρίση, ή δουλεύουν 500 δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Ή μπορεί να είναι άνεργοι και βυθισμένοι επίση στην κατάθλιψη, η γονή σου. Ή Λέμε, Βασίλη. Ή δουλεύουν τώρα, 200 ώρες και δεν σου έχουν και κοιτάξει ποτέ στα μάτια. Και μπορούν να στο το δώσουν πίσω αυτό μόνο παίρνοντά σου ακριβά δώρα τα Χριστούγεννα. Λέω παράδειγμα, όλα αυτά μαζί. Υπάρχει δυσκολία να επικοινωνήσει. Άρα δεν μπορεί να βρει την ταυτότητά σου, να κάνει σχέση, να κάνει φίλου, να ερωτευτεί, να φλερτάρει, να δώσει ένα νόημα στη ζωή σου, να έχεις ένα στόχο. Μαζί με άλλους, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η, η ομάδα για το πώς δομούμε τι, τον εαυτό μας, τι εικόνα έχουμε για τον εαυτό μας. Όσο λοιπόν αυτά τα διέξοδα μεγαλώνουν, τόσο πιο εύκολο είναι να καταφύγει ένας άνθρωπος της ουσίας για να τα αντέξει. Δηλαδή, είναι μία στρατηγική επιβίωσης, όπως αναφέρεται κάπου και στη βιβλιογραφία η χρήση ουσιών. Αδιέξοδη στην πορεία, έτσι... Είναι αδιέξοδη, δεν οδηγεί σε κάτι υγιές, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για εξάρτηση μιλάμε για το ότι κατακλίζει όλη τη ζωή, όλο το χρόνο της ζωής. Δεν μιλάμε για τη φάση του πειραματισμού με τη χρήση, ούτε για τη δοκιμή, ούτε η δοκιμή θα οδηγήσει στην εξάρτηση, έτσι, μην γελιόμαστε, έτσι. Όλα τα πιτσιρίκια σήμερα δοκιμάζουν ναρκωτικά, όχι μόνο μία φορά, συχνά και παραπάνω. Πολλοί νέοι άνθρωποι πειραματίζονται. Δεν θα οδηγήσει η δοκιμή οπωσδήποτε στην εξάρτηση. Πρέπει να υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Ευάλωτη προσωπικότητα αφενός, ευάλωτος ψυχισμό, όχι με την κλινική έννοια του όρου mm -hmm. ψυχοπαθολογία, ευάλωτοτητα στον ψυχισμό και ένα περιβάλλον που ε, είναι σε κρίση. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο περιβάλλον σε κρίση όλα τα επίπεδα στο που ζούμε ναι, Εντάξει, πλέον από αυτό που δείχνει μπορεί να ενεργευτεί μόνο η άρχουσα τάξη και τα παιδιά τη άρχουσα τάξη. Ε, σύμφωνα με αυτά που προβάλλει η σημερινή εποχή, όλοι μπορούν να ενεργευτούν εννοείται. Mm. Και τα όνειρα δεν κοστίζουν. Ε. Mm. Αλλά αυτοί που νιώθουν πιο δυνατοί και πιο ίσως ε, εύκολα θα τα αποκτήσουν είναι αυτοί που έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Οι υπόλοιποι θα αρκεστούν σε αυτό που θα ίσως. Στο κάτω μισθό, στο να μένουν σπίτι μου τους γονείς τους ή όλα αυτά. Βέβαια να πω κάτι. Το τρομερό είναι ότι ακόμα και οι άρχουσα και οι πολύ πλούσιοι και αυτοί που προβάλλονται να. τρομερά και αυτοί είναι, είναι εξαρτημένοι. Είναι εξαρτημένοι. Είναι. Και από άλλε ουσίε και από άλλα, άλλα είδου ναι. αντικαταθλητήρια. Ναι. Ούτε αυτοί περνάνε καλά. Γιατί oh. θέλουν για, ακόμα περισσότερο. Αυτοί, αυτοί σχετίζονται μεταξύ του και συγκρίνονται μεταξύ του, δεν συγκρίνονται με, με τον υπόλοιπο λαό, τον απλό. Mm. Αυτοί έχουν άλλα προβλήματα εκεί πέρα. Ε, Ποιο mm. θα έχει το πιο καλό αυτοκίνητο, ενώ, <laughs> ενώ εμεί κοιτάζουν τα παιδιά, τα μικρά τώρα, κοιτάζουν αυτού και λένε ότι οκ, okay, εμεί, δηλαδή από την τηλεόραση π.χ. ή από τα media προβάλλονται οι ζωές αυτών, οι υπέρλαμπτωρές οι ζωές με τα ψεύτικα χαμόγελα με τα γυαλιστερά αμαξια με τα κότερα ελικόπτερα και όλε αυτέ τις αιδίες και τα παιδιά λένε ότι ok θα παρανομήσω θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα γιατί αυτός είναι ο τρόπος για τον οποίο θα, θα μείνω εγώ γνωστός, θα κάνω τη διαφορά θα δείξω ότι αξίζω μέσα στην ασημαντότητα του πλήθους που λένε με, πρέπει με κάποιο τρόπο και εγώ να δείξω ότι είμαι διαφορετικός ότι Ξεχωρίζω. Και αυτά τα παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά τα οποία οι, δάστας, οι δάσκαλοι στα σχολεία του είναι παιδιά, συνομιλικοί μας οι οποίοι είναι και αυτοί με τρομερά ζητήματα, έτσι. Να, ναι. Και τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάποιον άνθρωπο, έναν δύο, δηλαδή κάποιον να, να τους εμπνεύσει. Κάποιον. Οπ. Μου είπε κάτι σήμερα, μπορεί να μου αρέσει το μάθημα, μπορεί να μην ψίνομαι να κάνω ιστορία για τον Αλφαβηταλόγο. Αν μου αρέσει το μέλλον, θα διαβάσω, ρε παιδί μου. Αλλά είπε κάτι ο, ο δάσκαλος, ο καθηγητή, ο οποίο με ξύπνησε, με βάλει σε μια διαδικασία σκέψης. Γιατί ούτε το ίδιο η, το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, με ξεχωριστά, με τον τρόπο, με τον ανταγωνισμό βοηθάει τα παιδιά. Όχι, όχι. Υπήρχα, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι, αλλά πας περιπτώσει και αυτό για κάποιο λόγο γίνεται. Και για αυτό που είπατε πριν, να σχολιάσω το ότι στο τώρα και στο σήμερα θα σας ρώταγα αν σε αυτό το σύστημα. γιατί το οικονομικό σύστημα είναι αυτό που ισοπεδώνει όλα τα άλλα αυτή τη στιγμή που ζούμε. Είναι τοξικό. Δημιουργεί τι προποθέσει τη εξάρτηση. Ακριβώ. Αυτό είναι που τα συμπαρασύρει όλα τα άλλα. Δηλαδή, αυτό δεν θέλει ανθρώπου εξαρτημένου. Να μπορούν να σκεφτούν καθαρά. Εννοείται. Γιατί, ε, αν είσαι εξαρτημένο, ε, δεν έχει δικαιώματα. Είσαι παρία. Είσαι παρία. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και δεν αντιδρά καθόλου. Δεν αντιδρά. Αν απεξαρτηθεί, όμω, αρχίζει να διεκδικήσει, θα πρέπει να ψάξει εργασία. Θα διεκδικήσει, θα έχει δικαιώματα. Θα είσαι πιο δυναμικό άνθρωπο. Θα είσαι πιο δυναμικό άνθρωπο. Και δεν θέλουμε πάρα πολλού τέτοιου. Mm. Γιατί, αν μαζευτούν πολλοί τέτοιοι. Θα ανησυχήσουν οι υπόλοιποι. Θα αρχίσουν να ανησυχώνουν. Ωραία. Ε, Έχει του τρόπος το σύστημα να καταστέλει. Σίγουρα. Ένας από τους τρόπους είναι να αφομοιώνει διάφορους τους ανθρώπους. Έχει μεθόδους. Και αυτό το βλέπουμε έτσι συνέχεια. Ε, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και ιδέες και αξίες Ακριβώς. οι οποίες ε, δίνονται ε, συνεχώς ε, δάνειο στι επόμενες γενιές. Γι' αυτές είμαστε εδώ συζητάμε mm -hmm. και γι' αυτές θα και να τις συζητάμε και με άλλους ανθρώπους. Ε, γιατί οι άνθρωποι που αγωνίζονται για τα δίκαιά τους οι άνθρωποι που αγωνίζονται για θεραπευτικές κοινότητε, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό γιατί ζούμε στην εποχή που πρέπει να τα συζητάμε για να μην χαθούν εντελώς από το πεδίο των ιδεών και των σκέψεων ε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός και είναι ένας ανταγωνισμός στο τι, μπορούμε, τι ορίζει πλέον και το αν μπορούμε εμεί οι ίδιοι να αλλάξουμε αυτό που πλέον έχει δώσει ορισμό το, η, η εκάστοτε εξουσία γι' αυτό. Πρέπει να επανανοηματοδοτήσουμε κάποιες έννοιες και λέξεις γιατί όσο νοηματοδοτεί μόνο το σύστημα έτσι το λέμε πολύ γενικά το σύστημα είναι, το σύστημα είναι κάτι πολύ γενικό Με μπορεί να, να είναι ναι. μια κυβέρνηση μπορεί να είναι το οικονομικό σύστημα είναι ένα σύμπλεγμα εξουσίας mm -hmm. ρε παιδί μου, έτσι, γενικότερο το οποίο νοηματοδοτεί συνεχώ τι λέξει. Θα ήταν τρομερό άμα, δούμε, άμα πηγαίναμε σε ένα σχολείο, πήγαινα τα αύριο, επικοινωνείτε με κόσμο και να ρωτάγατε τι σημαίνει ελευθερία, να μα γράψουν μερικά παιδάκια τι σημαίνει, τι πιστεύετε ότι είναι ελευθερία, και να δούμε τι απαντήσει που θα παίρναμε από παιδιά που γεννηθήκανε από το 90 και μετά, από το 2000 και μετά και από το 2010 και μετά. Να δούμε πώ κλείνουν τα κλουβιά, mm -hmm. πώς mm -hmm. κλείνουν τα ώρα, τα κλουβιά γύρω-γύρω mm -hmm. mm -hmm. στον κόσμο. Ε, και πολλοί είπανε το ίντερνετ, έτσι όπως το και πριν, ότι τρομ, πολλές πληροφορίες, ωραία, βρήκαμε τις κυκλοπέδες εδώ με ένα κλικ, γινόμαστε όλοι πάντως σοφοί. Yeah. Και είδαμε ότι τελικά αυτό κάπως δεν είναι το Google, το νέο πανεπιστήμιο τελικά. Το πανεπιστήμιο σημαίνει διάβασμα, προσήλωση, σημαίνει κριτική σκέψη που δημιουργείται αλλιώς, έτσι. Mm -hmm. Έχει τη σημασία του να κατεβάζει την εγκυκλοπαίδεια. Να τραβήξει ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη και να, να το κοιτάξει. Ή να πας να βρεις ένα φίλο στην πλατεία και όχι να μιλάτε με το κινητό από το ίντερνετ. Είναι από τα mm. κλασικά που λέω στην εκπομπή. Τα έχει πει ο χρόνος ο Μίσιος. Οι σχέσεις σημαίνει συνάντηση. Mm. Τέλος. Αν δεν το συναντήσεις, δεν ε, κοιταχτείς με τον άλλον, δεν τον μυρίσεις. Να φωρούμε πολύ ναι. απλά. Mm. Εντάξει, οκ. Okay. Θα κανονίσουμε και από το τσάτ να στείλουμε, τα λέμε εκεί. Εντάξει, είναι και ευκόλια σε ναι, Είναι ένα εργαλείο. ένα είναι εργαλείο, εργαλείο. εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τα πιο... Όχι να επικαθιστήσεις όμως και τις ανθρώπινες σχέσεις. Όχι. Γιατί αυτό έχει γίνει τώρα και στην κουβέντα μας πάνω και για τις εξαρτήσεις οι ουσίες προσπαθούν όχι να υποκαταστήσουν μία χημία στον εγκέφαλο την οποία ουσιαστικά νομίζω ότι κάπως την ψηλοδιαλύουν δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει συγκεκριμένες ουσίες χρήση δεν μπορεί να παράγει ευχαρίστηση ξανά τόσο εύκολα ή περνάει κάποιε χημικέ καταθλίψεις, δεν θυμάμαι πώς τις λένε Άρα μέχρι και από τη μία, δύο, τρεις φορές που κάνει χρήση και μία φορά, γιατί πλέον το lifestyle προστάζει ότι είναι ο λέει Σαβατοκύριακο. θα κάνουμε χρήση κοκαίνης, είναι τα ανεβαστικά, έτσι θα πάμε σε μαγαζί και την υπόλοιπη εβδομάδα πάτος σκοτάδι για δύο μέρες. Ε, Οι χρήστες του Σαββατοκύριακου. Οι οποίοι την επόμενη εβδομάδα λειτουργεί η Ντοπαμίνη σε ρωτονόμιο. Πώ το λένε, Πώ λειτουργεί αυτό. Κοίτα, όλα αυτά έχουν και ένα εννοείται βιοχημικό υπόβαθρο στη λειτουργία του εγκεφάλου και γι' αυτό υπάρχει Λί, και άνο, Λίγη δροσιά το Σάββατο. Όχι την Κυριακή. Είναι <laughs> και τραγούδι. <laughs> Σωστό. Δευτέρα, την Παρασκευή. Είχαμένο. Ναι. Μπορεί να ζούνε περιμένοντα το Σάββατο. Ναι. Όλη την εβδομάδα Δουλειά, δουλειά, δουλειά και πάνω. αναμονή για το Σαββατοκύριακο. Τρομερό, τρομερό. Ναι, τρομερό. Ναι, γιατί δεν μου το Σαββατοκύριακο ζωή. Η ζωή είναι ναι. κάθε μέρα. Ζούμε έτσι με τι δυσκολίε, <laughs> με όλο αυτό που. Να το ζήσεις το Σαββατοκύριακο, να το ζήσει όχι σαν μην υπάρχει αύριο. Ωραίο, εντάξει. Θα το ζήσεις Το Σαβτοκύριακο είναι η μέρα που θα δουλεύει. Αλλά όχι να το ζήσει στα άκρα. Εκείνο το θέμα, ότι το ζουνε στα άκρα. Το ζουνε με έναν τρόπο Και που... Και διαμέσου της ουσίας. Διαμέσου της ουσίας. Εξαρτη, Εξαρτημένη, δηλαδή. Αυτό αλλοιώνει ό, όλα. Είναι σαν να βλέπεις το είδωλο μέσα από ένα πρίσμα. αλλιώνει τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι κάτι διαφορετικό. Και εδώ να προσθέσω ότι στην εποχή της εικόνας που ζούμε τώρα, είμαστε στην εποχή της εικόνας ξεκάθαρα ε, βλέπουμε συνεχώς την ανάπτυξη των χρηστών κοκάινης οι οποίοι mm -hmm. μέχρι κάποια τα πρώτα χρόνια να πω ή τον πρώτο καιρό δεν έχουν κάποιο εξωτερικό δηλαδή όλοι σκέφτονται ότι οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ηρωίνης φαίνονται μετά από λίγο καιρό να, είναι ναι, αυτοί ναι. ok ενώ αυτοί που κάνουν χρήση κοκάινης η οποία είναι και ακριβή και είναι άπρικλα δηλαδή ή πρέπει να το λέμε χήμα, γιατί ε, πλέον είναι βρεώς διαδεδομένη στη νεολαία. Τι να έχει πολλά χρήματα. Είναι να έχει πολλά χρήματα και δεν φαίνεται. Και μια χαρά μπορεί να ανεβάσει μετά φωτογραφίε. Σου χαλάει κάπω την εικόνα σου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό καταναλώνουν και άλλοι από σένα πλέον ναι. σε αυτόν τον ε, δυσδιάστατο δι κόσμο. Την εικόνα σου καταναλώνουν. Να βρε ονομανεί, δεν θα ανεβάσει ποτέ εικόνα <laughs> με την κατάστασή του α πούμε. Συγχαίρω. Ναι, δεν θέλει και το είναι αποτρεπτικό. Και, σε σαν, και σαν την κοκαΐνη υπάρχουν πολλά συνθετικές τέτοιες ουσίες. Ε, ναι, τώρα είδα πρόσφατα κάποιο κανάλι ανέβασε, σας το είπα και πριν θα το πω, να, ναι. ανέβασε ένα ρεπορτάζ για το ΣΥΣΑ, τι γίνεται με αυτό το συνθετικό ναρκωτικό. Και πλέον υπάρχουν δεκάδες YouTube, youtubers, influencers, κουλουπού, που κάνουνε βόλτες για να τραβήξουν τους ανθρώπους στην πιάτσα που υπάρχει μεταξύ πλατείας Καραισκάκη και πλατεία Βάθης, εκεί, ε, για να τραβήξουν βίντεο, για να πάρουν views. Και mm. είμαστε σε αυτό το επίπεδο κοινωνίας. Υπάρχει κόσμος, ο οποίος, αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, οι YouTubers, δουλεύουν μέσω του YouTube και βγάζουν λεφτά από αυτό. Mm. Okay? Και κάνουνε βόλτες. Μετα... Με... Εν μέσω των ανθρώπων που είναι πεταμένοι, δηλαδή είναι άνθρωποι που ζουν εντελώς στο περιθώριο, και τραβάνε κάποια πλάνα για να δείξουν πέρα σαν πιο σκληρή γειτονιά της Αθήνας ή πιο αυτό και πιο εκείνο. Ε, αυτό είναι κοινωνικό κανιβαλισμός. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο... Δηλαδή βγάζουν λεφτά, κάνουν εικόνα την κατάντια και την εξαθλίωση κάποιων ανθρώπων και βγάζουν χρήματα από αυτό. Ναι. Και αυτό συμβαίνει... Ε, ειδικά αυτή την περίοδο, να ξέρετε, αυτό που ξεκινήσαμε κάνει την αναζήτηση στο διαδίκτυο με τα πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ π.χ. ο αλγόριθμο ακολουθεί, είναι εκεί, σε περιμένει. Είδα ένα τέτοιο βίντεο, καλώ ήρθατε, αφού το είδε αυτό. Μετά έρχονται ναι, έτσι. Εγώ uh, αναρωτιέμαι, γιατί τραβάει στον κόσμο που θα δει στο YouTube αυτή την εικόνα να την ξανακοιτάξει και να την ξανακοιτάξει. Εκείνο το θα δει, αυτό ένα θέμα. Είναι. Την την απάντηση, γιατί δεν αντέχει τη δικιά του. Ε, κατά και θέλω να βλέπω ότι όπα αυτό είναι χειρότερα <laughs> είμαι σε ένα επίπεδο εγώ Εντάξει, Εγώ πιο καλά ναι. Εντάξει ε, πέσαμε πολύ νομίζω προς το τέλος αλλά ε, αυτά τα πράγματα που συζητάμε είναι, ε, έχουν τρομερή σημασία νομίζω και στον παρέα δεν έχω κάνει αντίστοιχε ε, κουβέντε έτσι που έχουν τρομερό βάθος και δεν είναι απλά φιλοσοφικέ κουβέντε, είναι κουβέντε για το σήμερα και το τώρα για το πως ή ο σημερινό άνθρωπος και τις προεκτάσει που έχει στη ζωή του με όλα τα θετικά και τα αρνητικά. Απ' την άλλη, το καλό είναι ότι ξεκινήσαμε πολύ ωραία, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος περνάει όλα αυτά τα στάδια και γίνεται έμπνευση για τους υπόλοιπους που θέλουν να ξεπεράσουν τις εξαρτήσεις mm. και θα προσπαθήσουμε και τον επόμενο καιρό το λέω σαν εκπομπή ότι θα κάνουμε και εκπομπή με αυτού ανθρώπους πραγματικά θα είναι κάτι πολύ δυνατό νομίζω ε, και σίγουρα νομίζω ότι θα έχουν πλέον και γνώσεις. Δεν θα μας ε, μοιραστούν μόνο μία εμπειρία που θα σίγουρα θα είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Θα έχουν να σχολιάσουν και πράγματα πάνω σε αυτά που συζητάμε mm -hmm. και αυτό είναι το, το πολύ δυνατό. Γιατί ε, συναισθηματικά παίρνουμε συνεχώ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε οποιοδήποτε να μα φέρει. Το θέμα είναι από κάποιον άνθρωπο, τον οποίο το θεωρούσαμε στο περιθώριο, να ακούσουμε ότι συμμετέχει σε μια τέτοια κουβέντα και έχει να δώσει πράγματα, νομίζω ότι είναι το, το επόμενο βήμα. Ότι οι άνθρωποι αυτά τελικα, αυτοί τελικά δεν ήταν. Αυτοί, αν μπορούσε κάπω να του βάλει ένα ύψο, έχουν ξεπεράσει τι προσδοκίε ε, και από εμά του ίδιου που του βλέπουμε να προχωρούν. Και, και τι δικέ του ναι. Λοιπόν, είπαμε αρκετά Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει να πούμε κάτι Φτάσαμε στη, στο διωράκι μας Νομίζω το καλύψαμε με πολύ κουβέντα Λιγότερο μουσική Δεν πειράζει ε, Είπαμε πολύ ωραία πράγματα Είπαμε τον κύκλο Πώς ξεκινάει για όλους τους ανθρώπους από, ε, Που θέλουν να κάνουν ένα βήμα στην απεξάρτηση Είπαμε για τον νέο νόμο Τι προβλέπετε τι περιμένουμε, πότε, πώς προχωράει, τι αλλάζει ουσιαστικά και θα δούμε πώ θα, θα προχωρήσει. Ε, μας είπατε δύο-τρία links, ένα site μάλλον και τι σελίδε οι οποίε πληροφορούνται, μπορείτε να πληροφορήσετε μάλλον για αυτά που για διάφορε που υπάρχουν ή για δρόμενα που γίνονται. Ε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα στον Παρία. Και ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ... πάρα πολύ. Καθόλου. Ε, πολύ ευχαριστώ ήταν. Ήταν <σχερ> πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ε, να πω ότι η εκπομπή σε λίγες μέρες θα ανέβει στα, στο Mixcloud και θα υπάρχει το link σε δύο-τρεις διαφορετικές πλατφόρμες, το οποίο θα στο στείλω και θα το κάνουμε το επικοινωνήσουμε και στο κοινό, το οποίο δεν προλάβε σήμερα να ακούσει την εκπομπή. Ε, τα περισσότερα πράγματα, να ξέρετε ότι τη ροή, αυτά που είχα σκεφτεί να πούμε... τα έκανα μαζί με ακροατές από τις, mm -hmm. από τις εκπομπές. Και αυτό είναι πολύ δυναμικό, το ότι ερχόμαστε σε μια συνεννόηση... Ε, για το τι ε, πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη να ακούσει ο κόσμος mm -hmm. για αυτά τα ζητήματα. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι. Ε, ραντεβού παντού, έτσι. Παντού. Παντού. Εκεί που αγωνίζονται άνθρωποι, εκεί που χαμογελάνε και εκεί που θέλουν ε, να αγαπάνε τη ζωή. Έτσι. Καλή αντάμωση λοιπόν να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα. Και Γεια.